Accepting all I've done and said, I want to stand and stare again till there's nothing left out. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Αθήνα που γιορτάζει σήμερα Τι γιορτάζει καλημέρα Το πολίουχο της γεννωσίου του αεροπαγήτου Σήμερα είναι σήμερα. Και ήταν μια τέτοια ωραία μέρα Στο μακρινό πια 1988 Όταν η Εθνή Σανουνεστία Μας ε, χάρησε ίσως την καλύτερη συναυλία Που έχει γίνει πότε στην Ελλάδα Και από εκεί ήταν και το κομμάτι που ακούσατε τώρα Με τον Πίτερ Γκράμπιλε και τον Γιουσού Νουντούρ In Your Eyes Μου κάνει που Τι εντύπω Είμαι κακό με τις γιορθές, ούτε τη δικιά μου <συμή> δεν θυμάμαι. Ε, είναι μέρα που δεν έχει δικαστήρια σήμερα, ξέρεις και τα λοιπά, διότι και ο Ιονύσιος, ο ήταν και αυτός δικαστής και ήταν και ένα από τους πρώτους χριστιανούς. Want... Μπροστά της και των δικαστηρίων, λοιπόν, και τη από εδώ Μάρια Χριστόδουλου απέναντί μας, που και κονσολέρισα και η βιβλικό της στα 11.200-8.200. Να πάμε με τα δύσκολα, δύσκολα. Το πιο δύσκολο, χθες δεν το προλάβαμε να το πούμε, είναι αυτός ο θάνατος από την τρομοκρατική επίθεση. Την ώρα που γινόταν το μακελιό από τον αέρα, κάτω στο έδαφος εκεί στο τραμ, ε, έξι, έξι δεν ήταν τελικά τα, τα τρομο, θέματα. Τρομοκρατική επίθεση. Μια μητέρα η οποία έπεσε, προστάτευσε με το κορμί της το μερικών μηνών, οκτώ αν θυμάμαι, μηνών ε, παιδί τη. Σκοτώθηκε αυτή, σώθηκε το παιδί. Και ένας νέος άνθρωπος, αξιαγάπητος όλες οι αφηγήσει όλων όσων τον είχα γνωρίσει, λένε ότι ήταν εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας, εξαιρετική προσωπικότητα. Εντάξει, αυτό έρχεται να προσθεθεί στον πόνο που προκαλεί. Ο, ε, ο οποίος σπούδαζε εκεί, είχε, ζούσε εκεί και βρέθηκε μπροστά στα πειρά των τρομοκρατών. Ένα καταγόμενο από, από τη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρα του είχε, προφανώς, ήταν παντρεμένο εκεί πολλά χρόνια, μεγάλο διάστημα. Ήταν, διάσημος. να σου πω, επειδή το κοίταξα λιγάκι. Για ε, πες ε, Καταρχήν, πάρα πολύ σπουδαίο γιατρό, καθηγητή ε, στο, ε, στο Ισραήλ, παντρεμένο με γιατρό, η Ράνια, ο Δημήτρη και η Ράνια. Είχαν τον Ιωνά, ο οποίο ήταν ε, μάλιστα έξω εκείνη την ώρα, γιατί μελετούσε, ήταν από την και μελετούσε κάτι σε σχέση με του σταθμού Τον, ε, τα λοιπά, τον ε, τραμ κτλ. Είναι αυτό που λένε ρε παιδί μου, σε λάθο σημείο, τη λάθο ώρα, την κακιά στιγμή. Όλα μαζί, όλα μαζί. Την επόμενη μέρα θα ξεκίναγε μια δουλειά που την είχε βρει και του άρεσε πολύ. Πώ. Δηλαδή, σκέψτε τώρα δύο παιδιά να φεύγουν από Θεσσαλονίκη, καταξιωμένοι, πάνε στο Ισραήλ, ε, καταξιώνονται επίση και βλέπουν το παιδί του να μεγαλώνει, ε, να ακμάζει, να οδετεύεται, όλα αυτά και τα λοιπά. Βέβαια, η αλήθεια είναι και το λέω. Ε, πώς να πω. Συναισθανόμενο και ο ίδιο ότι μου συμβαίνει και κάνω και αυτοκριτική αν Είναι δικό μα το παιδί ο Ιωανά. Τον αισθανόμαστε πιο κοντά μα. Αισθανόμαστε μπορούσα να είναι το δικό μα το παιδί. Την ίδια ώρα υπάρχουν και χιλιάδε νεκροί. Χιλιάδε νεκροί που είναι αριθμοί. Ο Ιωνας είναι πρόσωπο. Είναι άνθρωπο. Τον αισθάνεσαι και τον μετράς διαφορετικά. Κακό, καλό. Είναι μια πραγματικότητα. Που θυμίζει όμω ότι και οι άλλοι χιλιάδε νεκροί είναι. Καλά. Προφανώς, και για κάποιον αλλά... άλλον είναι οι ονάδες, έτσι προφανώ. αλλά είναι λογικό να αισθάνεσαι πολύ κοντά σε ένα Ελληνάκι Σε ένα όμορφο νέο παλικάρι ε, Οι άνθρωποι είμαστε έτσι φτιαγμένοι <συσχε> έτσι. <συσχε> Κάθε μέρα πεθαίνουν πάρα πολλέ χιλιάδες ανθρώπων Εδώ στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο λοιπόν, Αλλά αν χάσεις ένα δικό σου άνθρωπο Εκεί θα το πονέσει διαφορετικά Και αυτό το παιδί το νιώσαμε όταν μάθαμε τα πάντα όλα Πρώτα απ' όλα είναι σπάνιο ευτυχώ. Έλληνε να σκοτώνονται σε πολεμικέ συγκρούσει, σε τρομοκρατικέ ενέργειε. Είναι σπάνιο, ευτυχώ. Όταν λοιπόν συμβαίνει, είναι επίση μια σπάνια περίπτωση. Νομίζω ότι ο πατέρα του πάντω μέσα στο. είπε μια μεγάλη, μεγάλη αλήθεια. Είπε μια μεγάλη αλήθεια. Πάμε να την ακούσουμε, Μάριε. Είχαμε αποφύγει ότι δεν είχε μπαταρία στο κινητό του και έτυχαν στι 12 εβδομάδε από την αστυνομία και το στρατό να μα εγκοπίσει. να πω ότι είναι μια τρέλα και ημένα και η ο δεν έχουν ο άνθρωπος το Κοράνι και την παλιά Διαθήκη και να τον άλλον δεν θα σταματήσει αυτό και αυτή η τρέλα σκοτώνει και αυθόλους ανθρώπους, αφού τους αυθούς της του τους καλύτερους ανθρώπους το τραγούδι, εγώ Αλλάχ, ή και όμως και οι δυο εγώ, Εγώ Χριστό και εσύ Αλέχ, όμως και δυο μας και Οι Εβραίοι γιορτάζουν, έχουν πρωτοχρονιά τώρα, 5.784, εκεί βρίσκονται. Στο 5.784 έτος, μετράνε από την αρχή του κόσμου κατά αυτού. Είναι ένα ένας πολύ παλιό γένος για να πεις ότι ε, δεν θα συνεχίσεις αυτή την πορεία, δεν θα... Δεν θα κάνει τα πάντα για να μείνει σε αυτόν τον τόπο που τον θεωρεί και είναι δικός του ε, πρέπει να βρεθεί ένα άλλο τρόπο, κάτι να γίνει, κάπως να σταματήσει, ε, δεν είναι δεν είναι κάτι που θα συμβεί κοντά τώρα δεν μείνουν, κοίτα να, για να πάρουμε μια σειρά μια από αυτά που είπε ο, ο πατέρας του Ιωνάου, Δημήρης Καρούσες αν ο ένας επικαλείται την εξαφάνιση του άλλου αν το Ισραήλ εξ, ε, ε, θεωρεί ότι ο, οι αρχικά θα κακούν το Ιράν και το Ιράν έχει στόχο την εξαφάνιση του Ισραήλ Είναι σαφές ότι ο καθένας θα επικαλείται το θάνατο του άλλου ως σωτηρία Και ο θάνατος δεν θα τελειώσει ποτέ παρά το να τελειώσουν όλοι Εσύ καταλάβει πως προέκυψε να θέλει το Ιράν να εξαφανίσει τους Εβραίου από την Παλαιστίνη Προέκυψε, να σου πω πρώτα τι έχω καταλάβει εγώ και με διορθώσεις Εγώ καταλάβει Καλά, ότι προέκυψε από θρησκευτικούς λόγους, δεν προέκυψε από λόγου. Όχι, κοίτα, ξεκινάμε καταρχήν από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ που προκάλεσε μια πολύ μεγάλη αντίδραση ε, διότι εκεί δεν, ήταν, δεν υπήρχε κρατική οντότητα Ισραήλ. Σου θυμίζω δε ότι ήταν μια απόφαση που πάρθηκε ε, μετά, έγινε το 1948 είχε να κάνει με την, ε, το ολοκαύτωμα των Εβραίων ότι τους κυνήγησαν από παντού. Και Ά, αποφάσεις... Υπήρχαν Εβραίοι εκεί. Ναι, αλλά δεν υπήρχε κράτος. Όταν έγινε το κράτος η Παλαιστίνη... Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν ήταν κράτο ε, υπήρχαν προβλέψεις Παλαιστίνοι. Απικιακή κατάσταση. Δεν ήταν κράτο όμω λέω. Εκτοπίστηκαν. Υπήρχαν προβλέψει οι οποίε δεν ίσχυσαν ποτέ. Το Ισραήλ άρχισε να μεγαλώνει. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι ποτέ δεν λύθηκε ας πούμε, το θέμα τη Ιερουσαλήμ. Ποτέ. Mm -hmm. Μια διεθνή πόλη ήταν με βάση την ε, πρόβλεψη του ΙΕ. Ε. Δεν λύθηκε όμω ποτέ. Έλα, ε, γιατί ε, οι Ισραητέ τώρα οι και. Όλο αυτό το καθιστήριο. Γιατί όλοι αισθάνονται αλληλέγγυοι με του, του άλλου μουσουλμάνου και κυρίω. Μα ότι... υπάρχουν και άλλοι μουσουλμάνοι, άλλου δόγματο εκεί. Δεν είναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με του Ιητε, ξαναλέω. Έχει να κάνει με την αλληλεγγύη που αισθάνονται απέναντι σε έναν λαό που τον θεωρούν εχθρικό. Σου θυμίζει ότι έχουν ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια τη είδο του Ισραήλ. Είχαμε πολέμου και δεκαετία του 60 και του 80 και γενικώ είχαμε πάρα πολλέ σειράξει. Αν ρωτά τώρα αν ο ο έχει ρίξει ναι, λάδι αλλά... λα... στην πληγή. Δεν το κουβεντιάσουν οι μολάδες εκεί πέρα. Τέτοιου είδου συγκρούσει έχει παντού στον κόσμο ή εμπασπιπτώσει στο κομμάτι του παλιού κόσμου που είμαστε εμεί εδώ, η Ευρώπη κάπω. Η Αμερική δεν είναι παλιό κόσμο, όσο γνωστό είναι νέο. Ε, υπάρχουν τέτοιε συγκρούσει σε περιοχέ αμφισβητούμενε. Πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί. Ε, σου έχω πει ποτέ ότι όταν ε, ήμουν στο σχολείο στη Γαλλία ε, τραγουδούσαν όλοι. Αριστερή-δεξή, με το ίδιο πάθο, ένα τραγούδι. Και έλεγα τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Έλεγε, α θέλουμε την Αλσατία και τη Λορένη», Πατριωτικό τραγούδι. Και έλεγα τι είναι αυτό το τραγούδι. Κάποια στιγμή ρώτησα και μου εξηγήθηκε γιατί το τραγουδούσαν όλοι. Αριστερή-δεξή, σου λέω, δε, με το ίδιο πάθο. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που είχε βγει όταν η Γερμανία είχε πάρει την Αλσατία και τη Λορένη και οι Γάλλοι τραγουδούσαν παντού ότι θέλουν να τα ξαναπάρουν πίσω. Και τα πήραν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά έχουν τελειώσει και κάπω πρέπει να τελειώσουν και στην Αγία Ανατολή και εκεί κάτω και πιστεύω ότι αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι καθυστερημένοι οι φρουροί της Επανάστασης κτλ. είναι που εμποδίζουν αυτόν τον χώρο εκεί τον γενικότερο να, να λύσει αυτά τα προβλήματα, να πάει παρακάτω, να ζήσουν τώρα, όλοι μαζί ε, και ε, να προοδεύσουν. Μπάμπη, προφανώ και υπάρχει μια αναχρονιστική αντίληψη στο Ιράν, απολύτως αναχρονιστική. Να, να πω την αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτοί οι άνθρωποι. Που θεωρούν, ξέρω εγώ, ότι οι γυναίκε είναι υποδιέστερε. Λέω ένα παράδειγμα απλό, έτσι. Και που προχωράνε συνήθω σε όλο και μεγαλύτερη αυστηροποίηση των κανόνων τη ζωή, κτλ. Πώ αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να συμβιώσουν με άλλου ανθρώπου που πιστεύουν, α πούμε, Μα, ότι. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Ε, δεν είναι μπορούν. Το, το ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι όταν επικαλείσαι διαρκώ το Θεό, δεν χρειάζεσαι επιχειρήματα. Μόνο πίστη χρειάζεσαι. Του πιστεύει όπω είναι και λε το από Θεό. Γεια σα, Παύλα. Μα δεν το πει είναι... Θεό. Ναι, το ναι. λένε οι φρουροί τη Επανάσταση και οι μουλάδε. Ναι, δεν λένε, ναι, ο θεός, επικα... το πει Θεό. Το τι υπο Θεό είναι άλλη υπόθεση. Τι επικαλούνται λέω. Α, ναι, ναι. ναι. Επικαλείστε το Θεό. Δεν χρειάζεται κάποιο επιχείρημα. Ε, για να μην ξεχνιόμαστε όμω και στο Ισραήλ, προφανώ λόγω και τη πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι είναι μια κουκίδα στο χάρτη, γύρω γύρω εχθρέα. Απέκτησε μια πολύ επιθετική τακτική εναντί όλων. Από την άμυνα ξεκινώντα, είναι πολύ επιθετικό κράτο. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι στον Λίβανο ας πούμε που ε, είναι η τρίτη, τέταρτη φορά έχω χαστεί και το μέτρημα Που εισβάλλει το Ισραήλ, που βομαρδίζει το Ισραήλ Και ο Λίβανος δεν ήταν μια χώρα όπως είναι το σημερινό Ιράν Ήταν η Ελβετία όπως έλεγε, λέγαμε και τι προάλλες mm. της ε, Μεσογείου Ναι έτσι. μέχρι και τα τέλη ε, του 70 μέχρι και τις αρχές του 80 ε, Εδώ λοιπόν κατά τη γνώμη μου προσπαθείς να βρεις ποιο πρώτα στο Λίθο Βαλέτο Ενώ έχει χτιστεί ένα χτίριο Τώρα πια υπάρχει ένα κτίριο πολυόροφο, χτισμένο με νεκρού, χτισμένο με πάρα πολύ μίσο, χτισμένο με τρομοκρατία από τη μια πλευρά, χτισμένο και με δολοφονίε από την άλλη. Δεν είναι ότι βρισκόμαστε. Εγώ δεν τα βάζω στο ίδιο, το ξέρει αυτό. Δεν Μα τα δεν βάζω στο ίδιο. τα συγκρίνω, γιατί δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Μα, δεν... Μα γιατί να τα συγκρίνει δε... και γιατί να τα βάλει. Α, δε α, δε δε δεν πρέπει να δε κάνει την περιγραφή όπω είναι. Λοιπόν, γιατί λέμε για το Ιράν. Δεν έχουν επικρατήσει οι πιο ακραίοι, οι πιο. Φανατική στο Ισραήλ. Ο τα Τίν. Αν δεν είχαν πόλεμο, θα ήταν φυλακή. Ναι. Εν περιπτώσει, ε, να εγώ αλλά... πρέπει να το δηλώσω για να το ξέρουμε όλοι. Όταν κάθομαι και τα σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα, λέω εγώ είμαι με το Ισραήλ. Με κανέναν άλλον σε αυτή την ιστορία. Και το γεγονό ότι ένα χρόνο μετά, γιατί κλίνησε λίγο, σε δύο-τρει μέρε, κλείνει ένα χρόνο από τότε που μπήκανε αυτοί οι βάρβαροι, πήραν τα παιδιά την ώρα που διασχέδαζαν. Άλλου τους σκότωσαν, άλλου κάπου τους έχουν, άλλου τα κουφάρια τους τα έχουν πετάξει ποιος ξέρει πού Η ιστορία δεν πρόκειται να κλείσει διότι όπως το λέει ο πατέρας, ο πατέρας Καρούσης Αυτός ο κύκλος του αίματος είναι και εγγεγραμμένο σε αυτές τις θρησκείες Πάντως, Μπέμπι, Αυτόν τον παλιό, αυτού του παλιού τόπου που είναι το Ισραήλ ε... Και εγώ... το παλιό τόπο εκεί είναι το Ισραήλ, εγώ... έτσι. Εγώ θα προτιμούσα μια τοποθέτηση η οποία δεν θα είναι εγώημα με το Ισραήλ, γιατί είναι σχεδόν οπαδική. Ε, τώρα το, το έχω γράψει κιόλα. Είναι... Έχω βάλει και το τίτλο με ε, το Ισραήλ. Αυξήσαμε πω... το Ισραήλ. <χαι> ε, και επικαλέσε την 7η Οκτωβρίου και την επίθεση τη Χαμά σε μια ομάδα αθώων ανθρώπων που ήταν και φιλερεινιστέ, όπω αποδείχθηκε. Μια συναυλία για την ειρήνη ήταν. Καλά, ε, αν... καλύτερα. Στάσου, στάσου, ας το, ας το, γιατί... Θα Θα και... μπορούσε να είναι ένα παιδί δικό μα εκεί. Θα σου αυτό που ακολούθησε δεν ήταν η αντίδραση σε μια τρομοκρατική επίθεση. Ήταν η ισοπαίδωση τη Γάζας Ήταν ε, ε, πολύ μακριά από αυτό που θα λέγαμε αυτοάμυνα. Και αυτό το έχουν αναγνωρίσει όλοι. Και οι πιο φανατικοί υποστηρικτέ του Ισραήλ. Άλλο τον, άλλο το, Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή το να ξεφεύγεις από τα όρια τη αντίδραση, να ισοπεδώνει μια περιοχή, να είναι δεκάδε χιλιάδε νεκροί και να είναι και δεκάδε χιλιάδε νεκροί αθώοι τα πεδάκια και οι μανάδες και τα λοιπά δεν νομίζω ότι ήταν τρομοκράτες. Λοιπόν, ε, το ακούω αυτό που λες για το Ισραήλ, αλλά πριν μου να σου πω ότι και οι Παλαιστίνη έχουν και αυτοί τα δικά τους το δικαία. Πού είναι το δικό τους κράτος; Προφανώς. Πού είναι το δικό τους κράτος; δεν είναι. Ο okay. okay. Οκ, okay, το ακούω αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλέ λί... φορέ. Να το πάμε όμω λίγο παρακάτω. Γιατί... Αλλά όταν θα κληθεί να πάρει, δηλαδή, αν πα να, να πει με ποιον είσαι, πρέπει να πει με ποιον είσαι. Δεν μπορεί να είσαι και με του δύο ταυτόχρονα. Εννοώ για του τρομοκράτε, δεν εννοώ Τώρα, α, λαό, το... Γιατί πίσω από το λαό ο, κρύβονται ο, οι τρομοκράτε. Στείνει ο άλλο μια πολυκατοικία, βάζει μέσα να μείνουν 40 οικογένειε αθώε, όπω λε, και από κάτω αυτό βάζει τι βόμβε του, βάζει τα έτσι του, βάζει τα αλλιώ του. Δεν, μπορείς να με τέτοιο, ναι, δε, κοίτα, δεν μπορεί να συμφωνήσει με κάτι τέτοιο, υποθέτω. Ναι, κοίτα, κανεί δεν μπορεί να συμφωνήσει με του τρομοκράτε όπω του λε, αν και εδώ υπάρχει και μια αντίληψη που λέει είναι τρομοκράτε ή είναι αντιστασιακοί. Ε, ένα ερώτημα που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να απαντηθεί. Και επίση έχει από τη μια πλευρά ένα κράτο. Όταν χρησιμοποιεί τρομοκρατικέ μεθόδου, θυμάσαι τώρα τα πρόσφατα με τα Πέτζερ, τα Μπίπερ, του βουμβητέ ή τα Γοκιτόκι. Ε, ναι. ε, τρομοκρατική μέθοδο ήταν καθαρά. Τίναξαν στον είναι, αέρα ένα είναι, κομμάτι των εχθρών είναι, τους. Είναι, Τι και θα σε, κάνουμε. Τίναξαν στον αέρα μαζί και τα παιδιά των εχθρών ε, ναι. Δεν είναι, τα βάλανε με μένα που είμαι ο κακός, τα βάλανε με τα παιδιά μου που δεν φταίνε τίποτα. Προφανώς. Ναι. Τέλο πάντων, για να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, διότι ξεκινήσαμε mm. από το κομμάτι που αφορούσε αυτό που εμείς αισθανθήκαμε δικό μας και συνειδητοποίησαμε και πάλι ότι ο θάνατος είναι θάνατος για όλους. Έγραψε και η, η κυρία Σαλπαδίμα ότι δεν συγκινήθηκε τόσο πολύ όταν το Ισραήλ τόσα χρόνια σκοτώνει μωρά παιδιά και όπλου. Είπαμε το ίδιο πράγμα όμω η Ελένη. Και ο Μπάμπη και εγώ είπαμε το ίδιο πράγμα. Ότι δυστυχώ έτσι είμαστε, κάνουμε την αυτοκριτική μα. Άνθρωποι... Είναι ανθρώπινο εντελώ ναι, αυτό. Ναι, δεν δε νομίζω ε, ότι μπορεί να το εμποδίσει. Έχει τα δίκια σου που το λε. Ε, κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να πούν να περνάνε σαν μια απλή στατιστική. Να το πάμε όμω παρακάτω. Γιατί το εγώ παρακάτω... νομίζω να το, το, να το αφήσουμε εδώ, δεν μπορεί να συμφωνήσετε. Αμερι... Αμερι... Να μιλήσουμε για την στάση που κρατάει η Πεσέγκο με το Ισραήλ. Εγώ ακούω λοιπόν τον Πάιντεν να λέει τρει φορέ ότι είναι απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα, ξέρω εγώ, με το Ισραήλ. Αρκί... Αλλά όχι με τον Ναιρανιάχου. Αρκεί να μην βαρέσετε τα πυρηνικά. Ναι, ναι. Όχι και όχι έτσι, με τον Ναιρανιάχου. Το λέγαμε και χθε, το είπαμε για τι προάλλε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καλά, τώρα, μεταξύ μας δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός σε αυτή τη φάση. Το κάνουν οι, οι Ζαϊλινοί, το, το κάνει η κοινωνία εκεί και μα στανει αυτό. Όπως είναι δύσκολο να κάνεις ένα διαχωρισμό ανάμεσα στους φρουρούς επανάστασης και τους ουρανούς πολίτες, κάπως έτσι πάει. Αυτός κάνει κουμάντο τώρα. Είπαμε ότι αν δεν υπήρχε πόλεμο θα τον είχαν στείλει για διαφθορά ε, στη φυλακή. Ο πόλεμος του δίνει χρόνο και όχι μόνο, αλλά του έχει δώσει και μια ευκαιρία, όπως όλα δείχνουν, ίσως στην πιο αδύναμη φάση που βρίσκεται το Ιράν. Γιατί είναι σε πιο αδύναμη φάση. Ε, δεν είναι στα καλύτερα του και το καθεστώς εκεί επίσης τρίζει εδώ ναι, και το του και χρόνου θα είναι ακόμη χειρότερα. Ε, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία. Λέω του χρόνου, ενωρίτερα από του χρόνου θα είναι ε, ακόμη χειρότερα. Ε, έχει δοθεί μια ευκαιρία στο Ισραήλ. Και κυρίω σε αυτού του αυτούς αυτού που είπε και ο πατέρα του Ιωνάου Δημήτρη Οκαρούση, γιατί έχουμε του άλλου με το Κοράνι, έχουμε και αυτού που κρατάνε την παλιά Διαθήκη. Και αυτοί θέλουν να εξοντώσουν όλου του άλλου. Λοιπόν, προφανώ είναι η ευκαιρία να καθαρίσουν την περιοχή και πιθανόν ε, να καθαρίσουν και με τον. τώρα επί δεκαετίε εχθρό του το Ιράν. Ε, και βλέπω ότι υπάρχει. Του βάζει πλάτη η Αμερική. Απλά λέει, μη τα πυρηνικά. Να, και η Αμερικοί και η Ευρώπη σε αυτό έχουν την ίδια θέση με μένα, υποθέτω. Με το Ισραήλ. Ναι. Τελεία παύλα. Ε, τώρα ε, από ε, εκεί και πέρα ε, ε, λέμε ε, ε, στον Νετανιάχου να μαζέψουν. Ένα λεπτό. Γιατί χθε. Τώρα ξέρει τι γίνεται, Ευραμπάμπη. Ε, Πολλέ φορέ ε, λειτουργεί προβοκατόρικα. Δεν το λέω <laughs> Για να σε μαλλώσει προ Θεού. <laughs> Ελπιστώ. Ε, Είστε εδώ για να λέει ναι. Προσπαθώ αυτά να φτιάξω που, που μια θέλεις. συζήτηση. Για να φτιάξει μια συζήτηση, πρέπει να πει κάτι να ε, κεντρήσει. Ήταν σχεδόν αδύνατον. Εκδοθεί ένα κοινό ανακοινωθέν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δείχνει το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται τα πράγματα. Λέμε πολλέ φορέ η Δύση, και εννοούμε ότι που είναι οι Αμερικανοί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και επίση, επίτρεψε μου να στο βάλω σαν μια παράμετρο και σχολίασε το όπω νομίζει. Είναι άλλο πράγμα με το που θα φύγουν, ξέρω εγώ, 100, 200, 300.000 Λιβανέζοι ή ένα εκατομμύριο, δεν ξέρω πώ θα φύγουν από τον τόπο του να πάνε στην Κύπρο και στην Ελλάδα και εσύ να είσαι η Κύπρος και η Ελλάδα, η Ελλάδα και η Κύπρος και άλλο πράγμα να είσαι σαν τον κύριο κύκλο που βγήκε πρώτος σε εκλογές Αυστρίας που λέει εγώ θα κάνω την Αυστρία νόχυρο δεν είναι το ίδιο οι συνέπειες των όποιων αποφάσεων σου δεν έχουν το ίδιο περιεχόμενο και δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα Η Μαρία Ξσοδούλου μας κάνει τα νοήματά τη ότι έχουμε μόλις ένα λεπτό, ένα λεπτό στο οποίο θα πρέπει εμείς να σας πούμε ότι είναι ώρα για νερό, γιατί ξέρετε, εδώ στο Real FM, ο επιτραπέζιος ψυχης αφής τη Aboog Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωή σα, για εσάς, την οικογένειά σας και ταυτόχρονα να φροντίζετε το, το περιβάλλον, βάλλοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Υπέροχο design, βολικό μέγεθος, Πολύ εύκολη τοποθέτηση, ομορφαίνει την κουζίνα σα. Το συνδέεται με το δίκτυο, έχει οθόνη αφή. Μπορείτε να πάρετε το νερό σε τρει διαφορετικέ θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό, πεντακάθαρο. Για περισσότερα στο 801-11-34-34-34. Και επειδή η Κυριακή έρχεται, δόξα τω Θεό, ε, μαζί θα πάρετε τη Real News και μαζί με τη Real News θα πάρετε το Στη του Κακού, ένα βιβλίο με μυστήριο και ανατροπέ από την Kate Waterson. Μαζί θα πάρετε και το Real Taste and Style για να φουρνίσετε ψωμί, να ψήσετε ζουμερά λουκάνικα. Θα πάμε μέχρι την Κρήτη, θα γνωρίσουμε τις γεύσεις της και ακόμη Factory Outlet 10 ευρώ δωροεπιταγή για αγορές πάνω από 60 και το Παντού Απ Σκανάρις κερδίζει στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές. Factory Outlet και παντού και στην απλή έκδοση την Κυριακή που μας έρχεται με τη Real News. Με την Guayan ναι. Sterling που έχει γενέθλια, επιστρέψαμε εδώ στι 97 Τι και 8. Ναι, ναι, νικά πράγματα είναι αυτά που βάζει. Εντάξει, τώρα. κοίτα, δεν είναι και καμία παιδούλα, πολύ όμορφη Η Πα, παιδούλα μπορεί να μην είναι, αλλά Α, η εντάξει. μουσική τη είναι πολύ νεανική. Ε, ε, ναι. ε, η μουσική που ακούω δηλαδή, όχι το ότι το, το τιμόμουν αυτό το τραγούδι. Ε, δεν παίζουμε πάντα αυτά που θυμάται ο κόσμο. Παίζουμε και κανένα για να του μάθουμε και κάτι, <χει> για να του γνωρίσουμε και κάτι. 8 και 33, εδώ στι 97 και 8, στα λιθινό ραδιόφωνο, στο στο βίντεο και σήμερα υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά μηνύματα και έτσι κι αλλιώ. Πολύ καυστικά κάποια εξ' αυτών, αλλά νομίζω ότι ο καθένας από μας πρέπει να αναλαμβάνει και τα, την ευθύνη των λεγόμενων. <Τι> να αφήσουμε για λίγο βεβαίω την επικαιρότητα που αφορά τη Μέση Ανατολή και όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Απλώς θυμίζω αυτό με το οποίο κλείσαμε, γιατί νομίζω το καβαλήσαμε λίγο πάνω στις διαφημίσεις, ότι φαίνεται να υπάρχει ένα πράσινο φως στο Ισραήλ από τους Αμερικανούς, για να απαντήσουν στο χτύπημα που δέχτηκαν με τους πυράβλους προχτέ. Ε, με μόνη, αν θέλετε, σημείωση να μην χτυπηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το οποίο δεν το έχω καταλάβει το γιατί κάνουν αυτή τη διάκριση, αν είναι για λόγους ε, προφύλαξη του πληθυσμού να έχει ηλεκτρικό, για τα λοιπά, είναι δηλαδή... Ένα βάναυσο μέσο ή γιατί μετά το πράγμα δεν θα έχει τελειώσει. Νομίζω ότι ισχύει σε... το δεύτερο και απολύτω. Θα πάει σε άλλε Το δεύτερο διαστάσεις. και απολύτω. ή και γιατί και ο Πούτιν και οι άλλοι έχουν πει ότι αν το κάνετε αυτό θα μα υποχρεώσετε να εμπλακούμε κι εμεί. Είναι και εσά οι κοινωνούτα δοχεία και ο κόσμο μοιάζει πια να έχει μοιραστεί διαφορετικά από ό,τι ήταν. Δηλαδή να θυμίσουμε ότι για πολλά χρόνια μετά την κατάρρευση Σοβιετική Ένωση και του Ανατολικού Μπλοκ ήταν ένα κόσμο στον οποίο υπήρχε απόλυτη κυριαρχία των Αμερικανών. Αυτό σταδιακά είχε είναι όπως λένε κάποιοι που γνωρίζουν περισσότερο από εμάς Πολυπολικός κόσμος ε, πολύ... Πάντως τώρα το Ιράν στηρίζεται και στηρίζει Γιατί στέλνει, mm. στέλνει βόμβες στον Πούτιν Και ο Πούτιν το στηρίζει όπου μπορεί Και σε προγράμματα και αυτά και τα πυρηνικά και αυτά Την τεχνογνωσία που το χρειάζεται Ιράν Το Ιράν έχουν, έχει αποκλειστεί πάνω από πόσα 20 χρόνια τώρα Και παραπάνω χρόνια περνάνε τα χρόνια στην Από ουκ... οποιαδήποτε τεχνολογία Στην Ουκρανία α πούμε για παράδειγμα, η... Ρώσοι χρησιμοποιούν ε, πυράβλους κατασκευασμένου στο Ιράν, αλλά όταν λέμε για αυτόν τον κόσμο που ειναι πολυπολικό είναι πολύ, πολύ και ένα ζήτημα, ε, ξέρω εγώ, πούμε, για παράδειγμα, η Κίνα τι θα κάνει. Ναι, μα που... η Κίνα έχει υποστηρίξει. Η, Κίνα, η βάζει... Κίνα βγήκε και υποστήριξε το Ιράν όταν, πήγανε, όταν πήγαν οι άλλοι σε αυτό που λέγαμε πριν στο Κιμπούτς οι... και αντα... ανταπέδωσαν οι Ισραηλινοί, η Κίνα με τον υπουργό της εξωτερικών, όχι οι κρυβόμενοι. Όχι με διαρροές, υποστήριξε. Πάλιστα, το ας πάμε σε κάτι διαφορετικό, διότι δυστυχώς για αυτά θα έχουμε να λέμε και τις άλλες μέρες. Λοιπόν, ε, μου έκανε μην. εντύπωση. Έχουμε, θα Ο Πρωθυπουργό έχει πάει στον Εύρο. Καλά έχει κάνει, να πάει να δει τι γίνεται στη Δράκη. Έκανε και κάτι άλλο. Λέει ότι, και το αναφέρει έτσι, το διαβάζω εδώ από την καθημερινή, είχα την ευκαιρία να μιλήσω στον ΟΗΕ για το πώς συνδέεται η ψηφιακή με την πραγματική βία και πώ το bullying αποκτά πια και ένα ξεκάθαρο ψηφιακό αποτύπωμα, αλλά και ζητήματα ε, τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εμφύγων. Ωραία όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά αναφέρεται στι πλατφόρμε, TikTok, Instagram, YouTube, που είναι ιδιωτικοί κολοσσοί και οι περιορισμοί του οποίου ζητά ο Μητσοτάκης, πρέπει να είναι πολύ καλά επεξεργασμένοι και νομικά κατοχυρωμένοι. Κάτι που μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει. Τέλεια. Διότι είναι αυτό ο περίφημο αλγόριθμο που αν μία φορά κοιτάξει κάτι, θεωρεί ότι αυτό σου αρέσει, σου στέλνει άλλη μία, σε κατακλείζει. Ναι. Πρέπει να. Εγώ δεν έχω βρει και τρόπο να το αποκλεί αυτό. Θα σου πω, επειδή λέω στον αλγόριθμο, μου είχε μείνει και γι' αυτό το αναφέρω. Είχαμε κάνει μια πολύ πολύ ωραία συνέντευξη. Μιλάω για μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Μανέλλο Σφαγιανάκη, το πολύ γνωστό αστυνομικό, ναι. επικεφαλή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο για πολλά χρόνια. Δεν ξέρω ε, την άποψη που είχε καθένα, Αλλά εντάξει εκ της του ήταν ε, σε θέση να, να τοποθετηθεί Μου είπε λοιπόν και το γράψα ακριβώς έτσι ε, Το facebook μετράει μέχρι και τις ανάσες σου <χι> Επειδή πες, κοίταξα μια διαφήμιση και ξαφνικά ας πούμε Εκεί που έβγαζε μόνο μοτοσυκλέτα σε μένα ε, Τώρα μπορεί να βγάζει μόνο airfryer ας πούμε <χι> <χι> <χι> έτσι, Ή να βγάλει 200 airfryer Έτσι μπράβο <χι> Τώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Μητσοτάκη χρησιμοποίησε το tiktok ε, το χρησιμοποίησε και το, πολύ γρήγορα το χρησιμοποίησε με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, ήταν καλός tiktoker, άρα υπάρχει ένα θέμα στους ίδιους τους πολιτικούς. Να βάλω μια παράμετρο. <laughs> Sorry, τελειώνω. Ναι, γιατί Αν... είσαι ήταν καλός tiktoker. Ε. Το tiktok, έτσι όπως μου το εξωγήσανε εμένα τα παιδιά μου. Είναι μια πολύ απλή ιστορία, είσαι εσύ και το τηλέφωνο και κάνεις ένα TikTok. Αυτά που είδαμε στην προεκλογική περίοδο ήταν επαγγελματικέ δουλειέ που προβάλλονταν μέσω του TikTok. Μπράβο. Ήταν δηλαδή θέλω να πω, η ομάδα η οποία τάπανε... τα έκανε, έκανε παπάδε, να έτσι. το πω έτσι. Δεν είδανε ότι η Μαρία τράβηξε ένα TikTok και είχε τον Μπάμπι και τον Γιώργο μέσα και έκανε καλαμπούρια εκεί τα ταγερόντια, α πούμε. Άρα το αυτά. Instagram πρώτο, το TikTok τώρα, παλιότερα το Facebook. Είναι μέσα προσωπική έκφραση. Επικοινωνία. Όλα αυτά. Άρα ω τούτα είναι τέλεια κανένα πρόβλημα δεν έχω. Ε, τώρα που λέμε όμως ότι λειτουργούν και διαφορετικά, πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν διαφορετικά και τι είδους φραγμοί θα μπουν, ώστε να μην αποδίδουμε σε αυτά όλα τα δεινά. Τα δεινά τα δημιουργεί η κοινωνία, τα δημιουργεί ο τρόπο που μεγαλώνουν οι άνθρωποι, οι δυσκολίες τους, η αδυναμία να πετύχουν αυτά που θα θέλαν στη ζωή τους. Το Μακλουλίου να τον διαβάσει. Δεν διαβάσει. Ε, να βέβαια, να... Ε, να θυμάσαι... μην διαβάσει Μακλών. Και... Εγώ το διάβασα εκεί υποχρεωτικός θυμάσαι... ως φοιτητής. Θυμάσαι τι έλεγε. Το μέσο είναι το μήνυμα. Πολλές φορές λοιπόν το ίδιο, το TikTok τώρα που λέει το Facebook ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, καταντάει να είναι το μήνυμα. Δηλαδή, είπαμε να, ένας ωραίος χώρος για να εκφραστούμε ελεύθερα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη, ξέρω εγώ, για τα συστημικά όπως λένε μέσα. Προφανώς συστημικά είναι παιδιά, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αυτό θα είναι. Αλλά και για τη συστημική που είναι σε αυτή την κοινωνία γιατί τρελενόμαστε έτσι. Λοιπόν, ε, πολύ ωραία να εκφραστούμε διαφορετικά. Και, τα... και τι, τι έχουμε τώρα, είδε, για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι το είδε, πόσα πολλά βίντεο μέσω τη πλατφόρμα TikTok ε, είχαμε για, ε, για τον ξυλοδραμό τη ε, 14χρονη στην Είδε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Είδε ανθρώπου που ήταν ακριβώ. πώς να πω τώρα, απειλητικοί κοριτσάκια και το λέω με τρυφερότητα παιδιά, δεν το λέω υποτιμητικά ένα παιδί δεκάξιων ένα παιδί δεκάξιων και εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί έχω την εντύπωση, σαν να παρα, παρασύρονται μέσα σε αυτό, να δείξουν κάποια αυτό παιδί μου, έναν ναι, αυτό ξέρω εγώ λίγο της ε... yeah, και τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα, θα το απογορεύσουμε αυτό Κοίτατε, ή το, ή Τι θα συλλαμβάνουμε όποιον Όποιο παιδί, α πούμε, εκφράζεται, σηκώνει ένα TikTok και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που λε, θα το μαζεύουμε. Τι θα κάνουμε ακριβώ. Εγώ ξέρω, δεν είμαι με τι απαγορεύσει. Γενικά, ω άνθρωπο. Δεν το λέω το για σένα προσωπικά, TikTok, Γιώργο. Εγώ ήξερα πάντα προσωπικού. Το TikTok <laughs> όμω στην Αμερική είχε, αν θυμάσαι καλά, ενοχοποιηθεί γιατί είναι κινέζικο. Ε, ή αν μιλήσουμε ευρύτερα για τα τηλέφωνα, χτε το βράδυ διάβαζα. Ξέρετε, εκείνο το έχω ξεφύγει πια έτσι. Έχουν τελειώσει τα πολιτικά. Προσπαθούσα να διάζω το κεφάλι μου. Ε, Διάβαζα ότι στο Βέλγιο απαγορεύουν τα, τα κινητά τηλέφωνα σχολείο. Τελεία. Μα μόνο στο Βέλγιο. Όχι παντού ε, στον κόσμο. Ε, ε, για χθε το βράδυ. Μόνο στην Ελλάδα ήταν το απόλυτο μπουρδέλο το σχολείο. Τι μου λε τώρα. Πο, πο, πο, πο, Μα έτσι το κάνανε. Πο, πο, μπάμπι, Μα δεν τολμάνε. Μα δεν υπάρχει τίποτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μη μου πειράζει αυτό. Άσε τα παιδιά. Ε, κάνε εκείνο. Εγώ θυμάμαι. Το θυμήθηκα χθε και μου το θύμισε κάποιο γείτονα. Στο σπίτι που έμενα τότε. Που είναι δίπλα πολύ κοντά στο σπίτι που μένω τώρα. Απέναντι έχει σχολείο, το γυμνάσιο. Είχαν έρθει κάποιοι, είχαν μπει μέσα, το είχαν ανοίξει, το είχαν παραβιάσει το σχολείο το βράδυ. Εμεί καταλάβαμε το θόρυβο ότι είμαστε απέναντι, ειδοποιήσαμε την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, διαπίστωσε ότι μέσα υπήρχαν μαθητέ. Και η αστυνομία φεύγει. Λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα έχει απαγορευτεί όταν είναι μαθητέ στο σχολείο και κάνουν κατάληψη δηλαδή, δεν ανακατευόμαστε. Οι καταλήψει ήταν ελεύθερε. Αυτό πάει 20 χρόνια πριν. Άρα μία ολόκληρη γενιά. Έχει φτιαχτεί, έχει, έχει θεωρήσει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Μα δεν είναι κατάληψη. Αν πάω να σπάσω την κλειδαριά, να μπω στι 2 η ώρα το πρωί σε ένα σχολείο για να εμποδίσω τα παιδιά την επόμενη μέρα να μπουν στο σχολείο και να του λένε μια ομάδα πέντε ανθρώπων. Να τους λέει δεν έχει σχολείο, είναι υποκατάληψη. Φυσικά. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια τάξη. Αυτά όλα τα ενίσχυσαν. Δεν το τον που τον έχει. Αυτοί που λένε τώρα. Καλέστε πίσω, βγήκε χθε ο κουτσούμπα. Το μόνο που βρήκε να πει από όλο το χαμό που γινόταν να φωνάξουμε πίσω τη φρεγάτα από τον κόλπο. Έλεος. Κοίτα, να μου πει. Διάβασε είναι... τι έχει η πρώτη κοίτα, σελίδα ο ρεζοπάστι. Καταρχήν. Τον ε, βρήκε. Λε να διαβάσει τον ρεζοπάστι τώρα, εγώ. Εντάξει. <laughs> Επειδή τον ζήτησε, έπρεπε <laughs> να τον βρει, να σου το δείξω. <laughs> ε, θέλω να σου πω ότι. Όλοι ε... στο πόδι ενάντια ναι, στο υπερελιστικό μακελιό. Έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο. Αυτά. Δεν θα το σχολιάσω. Εγώ θα ζητήσω από τον κόσμο να δούμε. Επειδή πα να βγάλει το, το γενικό γραμματέα του το Μίτσο το Κουτσούπα, ε, ξέρω εγώ, Αυτό δεν είπε, Μα λέει κάτι το οποίο. Μα τι το... σχέση με... έχει να γυρίσει η φρεγάτα τώρα από τον κόλπο που Γιατί προσπαθεί, είμαστε προσπαθεί μπάμι, να τη το... ε... διέλευση και το ελεύθερο όσο είναι αυτό μπάμι, δυνατόν. είμαστε εμπλεκόμενοι ο, <laughs> ο Εξάλλου, Μπάμπη, για να μην Με ώρα το σεβασμό και στο κουτσούμπα και σε yeah. όσου διαφωνούν μαζί μου. Αλλά δε είμαστε εμπλεκόμενοι. Δεν θα γίνουμε ξαφνικά ουδετερόφιλοι. Δεν θα γίνει το ουδετερόφιλοι. Το ζητούν κάποιοι για κάποιου λόγου. Μου να με παρακαλώ. παρακαλώ. Κύριε να σε ερωτήσω επειδή είσαι πολύ παλιό και πολύ παλιό. Ε, Γενικό, ε, είμαι πολύ παλιό πλέον. και... <σχε> ε, δεν σε Η γραμμή που κρατούσαμε. η εθνική γραμμή που ήταν για δεκαετίες ολόκληρε να είμαστε φιλικοί προ το Ισραήλ και φιλικοί προ του Παλαιστίνιου. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι το κάναμε και με μία μαστρία. Ε, όχι πολύ. Ε, με μαστρία το κάναμε. Όχι και πολύ. Με ο πρώτο πρωθυπουργό που πήγε στο Ισραήλ ήταν πότε. Έλληνα. Ο, ο Μητσοτράκη πήγε, νομίζω. Ο Πατήρ. Ε, ε, τότε περίπου αναγνωρίσαμε το Ισραήλ. Μέχρι τότε δεν υπήρχε το Ισραήλ. Ναι, ε, ναι, Περάσαμε ναι. αυτή τη σκοτεινή περίοδο ε, ο φίλο μα ο Αραφάτ. Όπου ο Παπανδρέο προσπαθούσε να βρει εκεί τέτοιο, επειδή πίστευε ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει στον τρίτο δρόμο. Σιγά. Μα... Έλα, εντάξει, έχει... Μαρμούτζωσε ο τρίτο δρόμο και φύγανε. Έχεις, έχεις, ε... Και ο Μακάριο τα έλεγε αυτά και του κάθισαν οι Τούρκοι. Έχεις μία και μα πήραν το μισό νησί. Απόψη την οποία εγώ δεν. καθόλου δηλαδή, δεν συμφωνώ. Εξάλλου επειδή δεν έχω, έχω πάει μια φορά στο Ισραήλ, μάλιστα το ήταν 98. Και ήταν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα. Θα εγώ που δεν έχω πάει. Ναι, ήταν... Και που θα ήθελα να πάω. Για μένα σφάλες. ήταν πολύ αποκαλυπτικό το συγκεκριμένο ταξίδι. Ναι, Προφανώ και έφυγα από εδώ με φιλοπαλαιστινιακά αισθήματα και γύρισα με φιλοπαλαισθηνικά αισθήματα. Γύρισα όμω και με θαυμασμό για όσα είχαν πετύχει οι Ισραηλοί. Αυτό που θέλω να σου πω. Οι Παλαιστίνοι που, που... ζουν με του Ισραηλινού παρέα μια χαρά τα Ισδί Πώ και μια καθέχει. χαρά να μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν είναι ακριβώ. Πάρα πολύ. Χιλιάδε. Χιλιάδε ζουν μια χαρά μαζί του. να σου πω κάτι. Όταν δεν μπαίνει η θρησκεία. Λε, εγώ δεν έχω πάει ποτέ μια χαρά ζουν. Ε, καλά, ξέρω ε, από εδώ και Δεν είναι ζωή. Δεν είναι ζωή, δεν ζωνε, τα πάω μια χαρά. Η Ζαϊλινοί, σε ό,τι αφορά την οικονομία, την οργάνωση του κράτου, το ποσό τη κυρία, είναι αξιοθαύμαστοι πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, περνούσα τα κάτι χιλιόμετρα μέσα σχεδόν στην έρημο και είχαν φτιάξει κάτι απίστευτο στου πορτοκαλαιώνε. Λέω την από τώρα. Μπράβο, του χαιρετήρια. Είναι και εξαγωγική χώρα, α πούμε. Από την άλλη πλευρά, η υποβάθμιση ε, που έγινε, α πούμε, για παράδειγμα, στη Γάζα. Στριμώξαν 4 εκατομμύρια ανθρώπου, δεν φίλεσαν ένα γκέτο, α πούμε. Δηλαδή πώ να το κάνουμε. Καλά κάνω. μην γυρίσουμε πάλι Έχω... σε αυτή όχι, τη όχι, συζήτηση όχι. γιατί την Προσπαθώ τώρα. να απαντήσουμε επιχείρημα χωρί φωνέ ε, ναι, και κατασκευή. Ναι, και είναι τα ίδια και τα ίδια επιχείρημα. Ναι, αλλά τώρα, όταν λέει ναι. εσύ περνάει μια χαρά, ποιο περνάει μια χαρά. Όχι, είπα ότι υπάρχουν, <laughs> δεν είπα αυτό, δεν είπατε περνάμε όλοι. Είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παρεστήνοι που έχουν κάνει επιχειρήσει, που έχουν κάνει τι ζουλειέ του, που ζουν και αναπτύσσονται, που γίνονται επιστήμονε, που οι γυναίκε δεν τα λεπορούν, δεν φορούν ένα υποκροτικό στην μούρκ. Δεν υποκύπτουν στον Οι άντρα του. Οι Παλαιστίνοι δεν είναι φανατικοί μουσουλμάνοι. <Για> Τουλάχιστον <Για> δεν είναι Εγώ θυμάμαι, α πούμε, στην συγκεκριμένη αποστολή και τώρα κουράζω και τον κόσμο, που γνώρισα του Ορθόδοξου, χριστιανού Ορθόδοξου Παλαιστινίου. Οι περισσότεροι ε, πιστοί, αυτό που λέμε επίμνιο ας πούμε, στα εκκλησιαστικά, του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου, ήταν Παλαιστίνοι Ορθόδοξοι. Και στα σχολιά που είχε το Σωστά Πατριαρχείο το ήταν Παλαιστίνη Μα συναστράφηκα μαζί του, το θυμάμαι. Δεν, δεν είναι. μου λε, αυτοί οι τρομοκράτε. Δεν έχουμε χρόνο. Αυτοί Μαρία, οι τρομοκράτες, είσαι, είσαι οκτ... η μόνη που μπορεί να τον τρομοκρατήσει και να ρίξει και διαφημίσει. Οκτώ τρομοκράτε ε, τώρα θέλουν να. βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία θέλουν να ελέγξουν τον Γεωργιάδη και την. πώ τη λένε, την Υπουργό. Την κυρία κυρ. Κεραμέο. Για, δεν την θέλω να την ελέξουν Έκαναν μια ερώτηση Η οποία είναι και λογική ερώτηση μεταξύ μα, Αλλά θα λοιπόν. το δούμε λίγο μετά Μαρία, πηγαίνε στις διαφημίσεις Μέχρι να έρχεται το Εσουρού Και να μας κατηγορήσει ότι λέμε Τους βουλευτές της Αναδημοκρατίας 9 παρα 8, 97 και 8 με στη Βρυγόν. Επιστρέψαμε. ώστε Στίβ ήταν ένα από του καλύτερου κυθαρίστε που πέρασαν ποτέ. Έφυγε πολύ νωρί. Στα blues πάντω, εδώ σέραστα. Λοιπόν, ε, με αυτή την όμορφη υπόκρουση να σας πω ότι για ευρωπαϊκές γεύσεις πάτε καταστήματα Lidl εκεί θα βρείτε μοναδικές επιλογές ντάμπλινγκς πατάτας με κρέας και ξινό λάκανο σαλάμι αέρος καπνιστό με μείγμα μπαχαρικών και μην ξεχάσετε τα λαχταριστά marshmallows βανίλιας με επικάλυψη σοκολάτας στο αίμου. Όλα αυτά σας περιμένουν σε ποιότητα και τιμή. Lidl, ετοιμαστείτε για και πάρε για την επικάλυψη ο κολλάδας και πάρει Έχουν έρθει πραγματικά δεκάδες μηνύματα Τα περισσότερα από αυτά αφορούν το Μεσανατολικό ε, ε, πάνω, πάνω, Σχόλια πάνω στα σχόλια Ήρθε όμως και ένα μήνυμα πριν από λίγο Από τον αγαπητό Σωτήρη Τριφυλάρα Ένα από τους πολλούς ακροατές που μας ακολουθούν εδώ και δεκαετίες ε, Χθε το βράδυ κάναμε μια κουβέντα με τον Γαβριήλ Το γιο του προφανώ. Ναι ο οποίο είναι έκτη δημοτικού για το κινητό. Ε, λέει δυο-τρεις του τύπου και καμία μαπαδική και, και τα λοιπά, τα που παίζει. Επειδή τα φόρτωσε στον κόκορα, τα μαθήματα για την άθλησή του, του είπαμε ότι και τα τρία θα φύγουν μέχρι το πρώτο τρίμινο που θα κρεθεί η συμπεριφορά του μέσα και έξω από το σπίτι. Δηλαδή, κινητά, τάμπλετ και λοιπά, τα του πάντα. Ε, στη θέση του κινητού θα μπει ένα ρολόι που παίρνει και SIM. Ξέρετε τι κλάμα έριξε για το κινητό. Άρχισε η κουβέντα στι 9 και κλείσαμε το θέμα στι 2 το βράδυ. Πάρτε τα κινητά που έχουν ίντερνετ, τα παιδιά σα. Όλη τη ζημιά την κάνει η επικοινωνία μέσω ίντερνετ και όχι το κινητό σα συσκευή. Ε, μια εμπειρία έτσι για να εμπλουτίσουμε λίγο την κουβέντα που είχαμε πριν από λίγο. Νομίζω ότι υπάρχει και κάποιο όριο που πρέπει να μπαίνει, όπω υπάρχει και κάποιο όριο που και οι παιδοψυχολόγοι συνιστούν από πότε πρέπει να έχει ένα κινητό. Έτσι, δηλαδή αν το έχει... Από α... τότε που είναι έτοιμο και όριμο για να το χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Ναι, όταν όμως στην έκτη δημοτικού έχει πάθει τέτοια πλάκα με το κινητό και τα έχεις φορτώσει στον κόκορα και τα λοιπά και τα λοιπά, προφανώς ούτε έτοιμο, ήταν ούτε όριμο. Σύμφωνοι, αλλά πάντοτε θα υπάρχουν τόδω, παιδιά Γιώργο. Και, όπου... και ακόμα και αν του τόδωσες μπάμπη, σημασία έχει και πώ το χρησιμοποιεί. Ναι. Έτσι. Καλά. Έτσι, για το τάπτο, okay. ας πούμε, σου λέει, εδώ στο κινητό. Έχει ευκαιρία... παιδιά, έχω παιδιά. Ο... Εγώ έχω μία κόρη, η οποία το κινητό το χρειάζεται, το ναι. θέλει οπωσδήποτε, και μία άλλη την οποία την παρακαλούμε να το ανοίξει για να την βρίσκουμε που και πού. Τι να βγάλω το συμπέρασμα τώρα, το μέσο όρο. Τα παιδιά θα μεγαλώνουν με δυσκολίε, αλλά ταυτόχρονα με τρομακτικά chance. Ναι. Έχουν πολλέ, πολλέ ευκαιρίες. Όλοι, όταν είμαστε παιδιά, κάποια στιγμή στη ζωή μα. Πάθαμε μία τρέλα με κάτι, παρατήσαμε τα μαθήματα, παρατήσαμε τα υπόλοιπα πράγματα. Δεν είναι, μην βγάζουμε συμπεράσματα και δεν είμαστε ικανοί όλοι οι δημοσιογράφοι. Γιατί τώρα οποιοδήποτε είναι δημοσιογράφο και βγαίνει στο γυαλί ή στο ραδιόφωνο ή κάπου αλλού, ε, όχι στι εφημερίδε, ευτυχώ, θεωρεί υποχρέωσή του να έχει μια γνώμη για τα πάντα. Δεν γίνεται να έχουμε όλοι γνώμη για τέτοια πράγματα. Mm. Α ψυχραιμία λιγάκι. Δεν... Και α κάνει τη δουλειά τη η α κάνουν τη δουλειά του και καθηγητέ. Πριν Πρέπει ένα λεπτάκι. Ε, διάβασα ένα μήνυμα από του φιλοσοτήρε. Και λέει: Εμά μα συνέβη αυτό. Εσύ δηλαδή δεν συμφωνεί ότι στη Όχι, okay, αφού το λέει ο άνθρωπο. Συμφωνώ σωστά μαζί σωστά, του. Πρέπει. Ότι αυτή είναι η εμπειρία του, προφανώ. Δεν, κα... δεν κατάφερα να μην τσακωθούμε για την Παλαιστίνη. Και άκουγα πράγματα τα οποία βγαίνουν από τα, τα... τα ρούχα μου. Μην με τρελίνα σου λέω. Με τεράστιο ναι, βλέπον. Ναι, για... και γιατί προσπαθ... Προσπαθώ να σέβομαι ότι οι άνθρωποι που πάνε στη δουλειά του. Και δεν θέλουν να ακούνε σκουξίματα και φωνές. Αυτό. Ε, ε, αυτά που λες που με βγάζουν από τα ρούχα μου δεν το συζητώ. Αλλά ε, για το συγκεκριμένο θέμα δεν κατάλαβαν οι διαφωνείς ότι το παιδί πρέπει να είναι έτοιμο για να πάρει το κινητό και να μην είναι πολύ μικρό και όταν του το δώσεις να οριοθετήσει τη χρήση του. Δηλαδή άμα δώσει το παιδί ένα τάμπλετ και το αφήσει: θα ξεκολλήσεις ποτέ. Ούτε για κατούρημα δεν θα πάει. Εξαρτάται Πρέπει να λέω. το οριοθετήσει. Ναι, προφανώς θα κάνεις ό,τι χρειάζεται να κάνεις για να γίνει σωστά Αλλά δεν είναι η απαγόρευση και ο αποκλισμός, λέω εγώ, του παιδιού Από ένα μέσο τεχνολογίας, ένα μέσο πνήτια ταυτόχρονα, μέσο μόρφωση Και όλα αυτά τα πράγματα Θέλει δόσεις, θέλει σταδιακά πράγματα, προφανώς Απ' την άλλη μεριά, έχουμε και μια αστυνομία Έχει. για να επιμείνω σε αυτό, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά τους τελευταίε εβδομάδε σε διάφορα πράγματα. Λέω για την αστυνομία τώρα. Κάνει εξαιρετική δουλειά από ό,τι φαίνεται σε διάφορα πράγματα με το έγκλημα, με αυτά. Αλλά την ίδια στιγμή εξαρτάται πλήρω από αυτό που σύσσωμη η πολιτική τάξη και η αστυνομία δεν το πάλεψε. Αλλά αν πει η αστυνομία, ακούει τι θα τη πούνε οι πολιτικοί. Ε, τώρα τα πάντα τα βρίσκουμε μέσω καμερών. Όπου υπάρχουν κάμερε. Υπάρχει και εφαρμογή του νόμου, μάλιστα, ότι πείτε, κυρία μου. Άνοιξε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου το μεγαλύτερο εντό καταστήματο Public Apple Shop στον πρώτο όροφο του Public Συντάγματο. Το καινούργιο Apple Shop είναι πλήρω εξοπλισμένο με όλα τα αγαπημένα προϊόντα τη Apple από iPhone και iPod, MacBook, iMac, Apple Watch και AirPods, καθώ και τα πιο hot accessoire με τη νέα, iPhone, με τα νέα σειρά iPhone 16 να είναι το μεγάλο highlight του οικοσυστήματος. Αν θέλει κι εσύ να ζήσει την εμπειρία Apple στο Plus, επισκέψτε το κατάστημα Public στο Σύνταγμα. Το πρόλαβα. και 8 Με αντικόχρονα επιστρέψαμε Ένας από του πρωτοπόρου του Rock and Roll Γεννήθηκε μια τέτοια Με ενωτικό μήνυμα Come on everybody Τι come on everybody Ενωτικό μήνυμα Που άπλωσες πάλι έριξες το σπόρο ε, της διαφωνίας Λίγο πριν φύγουμε για να ακούσουμε <NAUlen> τις ειδήσει Από τον δωρία το Ξελό Στις 9 Δεν θα τα αφήσω να περάσει έτσι Και αφήσει να περάσει. Έχω αρχίσει και κάνω κάτι που δεν έχω κάνει στη ζωή μου ολόκληρη Σ δεν σημειώνει μια ζωή. Ποτέ ε, μου κόβει. Τώρα έχω αρχίσει και μεγαλώνω. Χαίρομαι για που παράδειγμα, ε, ε, ε, εισάγω στη ζωή σου μια καλή συνήθεια. Ε, δεν ξέρω αν καλή ή κακή, γιατί άμα τα σημειώνω όλα στο τέλο <laughs> θα καταντήσω κι εγώ μια υποσημείωση στο εαυτού μου. <laughs> ε, Είπε όμω κάτι για ναι. το θέμα τη αστυνομία. Και είπα να μην το αφήσω να περάσει έτσι. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι μια περίοδο στην οποία κανεί μπορεί να αποδώσει τα εύσημα στην αστυνομία. Αχ, Φρυ Γιώργο, είσαι τόσο. Είπα το εξή. Ιρρονεύθηκε την αστυνομία, Α, η οποία κάνει καλή δουλειά εκεί που υπάρχουν κάμερε, εκεί που αυτό και κάνει, κάνει καλή δουλειά με το έγκλημα που έχει να κάνει με ναρκωτικά, που έχει να κάνει με τέτοια, έχει αποκτήσει πολύ στενέ σχέσει. Μόνο αυτά μαθαίνουμε κάθε μέρα. Σκοτώνονται. με Μενιάζε εμένα τώρα αν ο ένα δίλερ σκοτώνεται με τον άλλον δίλερ, Σε πρωί πρωί στην τηλεόραση, με νοιάζει όταν έρχεται δίπλα στο σπίτι μου. Να πάω σκοτώθεν όσο θέλουν. Καλά. Ε, θέλω να σου πω ότι φεύγουν και οι έτσι. Ε, Πρώτον, πράγμα, ναι. δεύτερον, λέω, αυτή δεν είναι και μια καλή περίοδο, όχι μόνο για τι επιδόσεις κατά τη εγκληματικότητα που έχει η αστυνομία, γιατί εδώ ισχυρίζεται και ο καθένα ό,τι θέλει. Είναι γιατί αυτή τη βδομάδα χρειάστηκε ο κύριο Ισοχοίδη να στείλει στο συνήγορο του πολίτη το θάνατο, δεν θα πω εγώ δολοφονία, αλλά θα πω το θάνατο εντό αστυνομικού τμήματο του 37χρονου Πακιστανού. Ναι, διότι εντάξει, ξεψύχησε ο άνθρωπο ένα δωμάτιο χωρί κάρμε και, ένας, κάμερες, και ένας όλα τα είχαν. Μια μέρα μετά, απαγωνίστηκε. Και άλλο ένα κρεμάστηκε μέσα να, στο έναν καταπληκτή. Ε, ε, ε, δεν Δεν τάση να τα περδεύουμε Εμείς, όλα μην... μία. Όχι, μην... Πα... δεν έχουμε την τάση να τα περδεύουμε όλα μία. Όπω είπε και εσύ, το είπε ειρωνικά. Εγώ δεν το κατάλαβα. Ναι, Αφού δε... το είπε ειρωνικά. Ναι, ε, γιατί η αστυνομία πρέπει ε, να ασχοληθεί. Πρέπει να ασχοληθεί πολύ περισσότερο. Το έλεγα και τι προάλλε. Έλεγα, υπάρχουν πλατείε που συγκεντρώνονται τα παιδιά γιατί δίνουν ραντεβού. TikTok, Instagram, Facebook, οπουδήποτε. Καλό είναι η αστυνομία να τα παρακολουθεί. Όχι για να πάει να του πλακώσει το ξύλο, αλλά για να μπορέσει να ελέγξει τι εξάψει και τι εξάρσει βία. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι η Ελλάδα, το έχω πει πολλέ φορέ, να το επαναλάβω και για όσου ίσω δεν το έχουν ακούσει, δεν χρειάζεται να το ακούσουν όλοι, δεν σε ακούνε πάντοτε. Το έχω, το, το λέω 20 χρόνια τώρα και τα τελευταία 10 έχει παραγίνει. Η Ελλάδα είναι σταυροδρόμι μαφιόζων από όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια τέτοια ασυδοσία στην Ελλάδα, όπου μπορεί άνετα ένας μαφιός να έρθει, να αγοράσει ένα πανάκριο σπίτι, να το χτίσει και παρανόμως αν χρειαστεί. Θυμήσου τις προάλλες που έγιναν και σχετικέ συλλήψεις, πού έγιναν. Ιδρούν οι διάφορες μαφίες τόσο ελεύθερα εδώ... Που είναι πλέον ένα πρόβλημα για το κράτο δικαίου στην Ελλάδα. Μια Αλλά αυτά έχουν να κάνουν με τις μπάπες. Μπάπες. Εγώ συμφωνώ. Έχουν να κάνουν με τι μαφίε. Μια χαρά τα λέει ο Μπάμπη, γιατί τα έχει να κάνουν με τι μαφίε, τι οποίε αφήνει ένα εξέλιξη αστυνομικό. Μπράβο! <laughs> Άρα ε, κρατάω και αυτό που είπα, ηρωνικά το είπα. Πάμε παρα, παρακάτω. Ε, γιατί ναι. έχει πετάξει και μια τρομοκρατική βόμβα εκεί γύρω στι 9 ε, ε, παρατέταρτο πριν τι διαφημίσει και φύγαμε και ξεχάστηκε. Και γι' αυτό λέω από εδώ και πέρα σημειώσει. Γιατί θα γυρίσει και θα πει, παιδιά για τι 8 τη Νέα Δημοκρατία δεν ναι. θα πείτε τίποτα. Προφανώ και θα πούμε. Τρομοκράτε, μάλιστα... λε. Ναι, τρομοκράτε, βουλευτέ, τρομοκράτε. Νέα ναι, δουλειά, νέο επαγγέλμα. Νέα ειδικότητα βουλευτή. Μια χαρά παιδιά, όλοι του. Ναι. Είναι μια, ένα ιδιαίτερο feeling. Είναι μια τάση. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πολύ φιλικοί στον uh, Κυριακό Μητσοτάκη. Αλλά είναι μέλη και βεβαίω τον ψηφίζουν και τον στηρίζουν με την ψήφο του. Αλλά κάνουν κάτι πάρα πολύ λογικό. Ελέγχουν τα πράγματα τη κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να κάνουν. Δεν μπορεί. Κάνανε. Έλα, πε το εσύ που θα το πεις πιο σωστά. Γιατί Α, τα Με δύο κουβέντε ζητήσανε εκτό από του 200. Ερώτηση κάνανε. Κάνανε μια ερώτηση. Όχι επερώτηση. Ερώτηση. Ερώτηση. Είναι, ερώτηση είναι οποία... απαλό βλήμα. Η οποία απευθύνεται στον κύριο Γεωργιάδη και στην κυρία Κεραμέο, τον και τη Εργασία. Και για να το. Ακριβώ έτσι διαβάσω. Είναι μια ερώτηση που καταθέτουν Οκτώ βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι ο ακριβή αριθμό των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑ και η προκαλούμενη δαπάνη στον προπολογισμό του ΕΟΠΑ από την απαλλαγή. Ζητάνε δηλαδή να απαλλαγούν από τη συμμετοχή στα φάρμακα. Δεν ζητούν, ε, ερωτούν. Το ζητούν επί τη ουσία, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα ακολουθήσω εκεί εγώ, ό,τι θέλει. Ποιο είναι ο αριθμό των πιθανών συνταξιούχων δικαιούχων που πληρούνται. Τα ίδια λυκιακά και ισοδηματικά κριτήρια με τους πρώην του ΕΚΑΣ και ποια πιθανή προκαλούμενη δαπάνη στον προπολογισμό του, του ΕΕ από την επέκταση και σε αυτούς τους του απαλλαγεί ναι. από Και εδώ είναι και η ερώτηση. Προτίθεστε να εισηγηθείτε διάταξη νόμου την οποία θα ρυθμίζεται η επέκταση του ευεργετήματος τη από τη συμμετοχή στα συνταγογραφούμενα από τους του ΕΚΑΣ και στους που πληρούν τα ίδια Ιωάννη Ανδριανό Αργολία και αυτό ο πρωθυπουργό, Αναστάσιο Δημοσχάκη, βουλευτή Εύρου και αν θυμάμαι καλά και. Ο ε, αρχιστράτηγο. Ναι. Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή στο δυτικό τομέα τη Αθήνα, Γιώργο Καρασμάνη, βουλευτή Πέρλη, Ιωάννη Πασχαλίδη Καβάλα και Μιλτιάδη Κρυσομάλη, βουλευτή Μεσσινία, ο οποίο θεωρείται και ένα από του πιο κοντινού ε, ανθρώπου επιρροή, τέλο πάντων του Άτρου Δεν είναι αυτό. ο, ο κύριο Κρυσομάλη, είναι και καλαμάτιανο. Είναι και κοντινό. Ε, εντάξει τώρα, είναι καλαματιανό ο Μίλτος Τεγκάλα. Δε τον, δεν τον μάλωσα ίσα ίσα. Ε, ο Τιμήδου και Καμάρι. Όχι, θέλω δε. να πω, είναι και άλλοι που είναι πολύ κοντά στον Σαμαρά ε, Θα έλεγε και την ομάδα αυτή των οκτώ Σαμαρικών. Ε, οι περισσότεροι είναι κοντά στον Σαμαρά, από ό,τι βλέπω. Τώρα, η ερώτηση των βουλευτών είναι ένα εργαλείο κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό το πράγμα κάθε φορά να λέμε. Ότι αυτοί τρομοκρατούν το Μητσοτάκι, Ο, ότι εξεγείρονται Μπαμπη, εσύ τους κάνουν... τρομοκράτες τώρα Σόνη Ναι, δηλαδή. <laughs> τους το πειράζω τώρα <laughs> Λοιπόν, <laughs> αυτό, αυτό το πράγμα που καθιέρωσε Και οι 8 ήταν υπέροχη Το καταλαβαίνω, <laughs> στη δεκαετία του 70 Όταν επιστρέψαμε, φύγαμε επιτέλους από την δικτατορία ή, ή, Ήτανε κάπως, στη δεκαετία του 80 Άντε να το δικαιολογήσω Διότι υπήρχε η προσωπολατρία του Παπανδρέου Κάποτε πρέπει να φύγουμε από αυτό. Mm -hmm. Σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου οι βουλευτέ ελέγχουν, ρωτούν, παίρνουν απαντήσει, κάνουν επερωτήσει που είναι η επόμενη φάση και ζητούν να συμβεί κάτι, να γίνει κάτι. Ελέγχουν τι κυβερνήσει. Όλε τι κυβερνήσει. Τι δικέ του και των υπολείπων. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα ότι ένα βουλευτή, ο οποίο δίνει την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, χωρί αυτό δεν υπάρχει κυβέρνηση. Okay. Αυτό είναι εκείνη τη στιγμή. Στη διαδικασία τη ψήφου εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί τις υπόλοιπε μέρες τη θητείας του να τις περνάει σιωπηλός. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Πρέπει δεν να πω ότι από την πλευρά μου θα ενθάρρυνα όσο μπορούσα, δημοσιογραφικά δημοσιολόγοντας, ειλικρινά το λέω, κάθε βουλευτή να ακούει αυτά που οι κοινωνικές ομάδες τον ρωτάνε, του ζητάνε. Και το Εδώ, Εδώ λοιπόν, όπως ακριβώς θεωρώτηκε η προηγούμενη ομάδα και είναι 11 διαφορετική, έτσι. Είχαμε τους 11. Χάσαμε τον έναν. Ο, Σα, ο Σαλμάς, ο Μάριος διαγράφει από την α, κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα, από την κατάλαβα, στην πορεία. Ε, τώρα έχουμε 8 που είναι άλλοι 8. Ε, εγώ δέχομαι και την ανθρωπογεωγραφία που γνωρίζεις καλύτερα από μένα ότι είναι σαμαρική, και το προφανώ και είναι. Αλλά εντάξει, έχω μια πορεία. Ο Ανδριανό, α πούμε, για παράδειγμα, ήταν ένα από του πιο στενού συνεργάτε του Κώστα Δεν ξέρω αν. Δεν, είπανε, δεν έγραψε κανεί πάντω ότι οι κατάλληλοι κάνουνε επιτίθετες στον Μητσοτάκη. Κα... Κατάλαβε τη Ρουτάδα. Δεν είναι μόνο θέμα μια ομάδα. Είναι θέμα. Εμένα μου το είχε εξηγήσει ένα εξ αυτών και τη προηγούμενη ομάδα. Και θέλω να το κρατήσω. Το κρατώ μάλλον. Μου λέει δεν είναι θέμα αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Είναι ότι η νότια κυβέρνηση δεν πήρε το μήνυμα των ευρωεκλογών. Και αυτοί από ό,τι φροντίζουν να το πάρει. Δηλαδή, πά στα κόκκινα δάνεια. Λες, κάνει τι εθνίσεις που πρέπει. Ναι, ο δε... Χατζηδάκης απάντησε για τις τράπεζες. Ναι. Εδώ τώρα ρωτάνε τον Άδων ή ρωτάνε την Κεραμέως. Γιατί να ισχύει αυτό η απαλλαγή από τη συμμετοχή στα φάρμακα για αυτούς του συνταξιούχους και να μην ισχύει για τους άλλους που επίσης είναι φτωχοί. Που μοιάζουν να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν το έχει ακούσει ο άλλος βουλευτής που αντιπροσωπεύει και το συνταξιούχο που πιθανόν και ψηφοβόρος ε, εγώ αυτό είμαι 100 φορές υπέρ και δεν μου αρέσει και καθόλου αυτό το, το τρομοκρατικό που είπες και να σου πω και το λόγο που δεν μου αρέσει διότι στο τέλος φαίνεται όταν ο άλλος κάνει καλά τη δουλειά του εδώ, δε, ναι, ναι, ναι, ναι, κάνει καλά τη δουλειά του ε, να έχει ξέρω πάντα ποταπάκι είναι ήτρα ξέρω όχι παιδί μετάξει τώρα Ίσα ίσα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν και πρέπει και δίνουν μια αφορμή να γίνει το εξή. Υπάρχουν πάρα πολλέ ρυθμίσει οι οποίε ελήφθησαν μέτρα τότε με την περίοδο των μνημονίων, που λέμε. Διότι χανότανε το κράτο, έπρεπε να γίνουν διάφορα πράγματα. Πρέπει να γίνει ένα, μια εκαθάριση μνημονιακών ρυθμίσεων. Δηλαδή να δούμε ποιε από τι ρυθμίσει εκείνε δικαιολογούνται και πρέπει να αντισιοθετήσει η κυβέρνηση που τώρα χωρί μνημόνια αποφασίζει. Να πούνε δηλαδή κυβέρνηση τώρα η κυβέρνηση με να πει λοιπόν ότι εγώ με το χέρι στην καρδιά και χωρί μνημονιακέ εξαρτήσει αυτά τα κρατώ. Τα άλλα όμω δεν υπάρχει λόγο να τα συνεχίζω. Δεν είναι και θέμα διότι δεν έχω την ίδια ανάγκη. Ναι, δεν έχω την ίδια. Δεν είναι θέμα δικαιοσύνη. Ε, Μην όχι, τα μπερδεύεις. Σου λέει ότι ο πολίτη ο από κάτω δεν Α, είναι πρέπει στα... να ξέρει, Ναι, Όχι σωστό. μόνο, Όχι μόνο. Σου λέει, Με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά αντιμετωπίζει εμένα που ναι, το κρατάω. Και σήμερα <laughs> παίρνω τα ίδια, ίσω και λιγότερα. Γιατί, για ποιο λόγο. Με Άρα αυτή την σωστά το, το ψάρεψε ο Μίλτος Χρυσομάλη, και πρέπει να ξέρει ότι τέτοιε συζητήσει γίνονται με στη Βουλή και γίνονται και στου διαδρόμου που λέμε τη Βουλή. Ναι. Άρα, καλό είναι το ότι φαίνονται. Η δημοκρατία κερδίζει πάντοτε από τη διαφάνεια. Αν εκνευρίζονται στο, στο μαξί μου, δεν πειράζει. Σιροπάκι το πρωί. Τους περνάει. Γιατί έχουμε το πολιτικό, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι κατεξοχήν πολιτικό, και εδώ αξίζει και τον μπράβο κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη πέταξε. Υπάρχει το παραπολιτικό. Το παραπολιτικό. Είναι αυτό που θέλει τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, όχι προφανώς με την ίδια ένταση και όχι σαν να είναι, ξέρω εγώ, το ίδιο πρόσωπο, να έχουν, α, το είπε και ο Νίκος προχθέ, πότε ήταν τη Δευτέρα, νομίζω ότι το είπε πρώτος, ε, για το τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Σαμαρά και Καραμαλή και ότι δεν πήραν ποτέ και δεν πήρε απάντηση ο Πρωθυπουργός για θα, θα πάνε θα πάνε στο street party. Αυτό είναι το παραπολιτικό κομμάτι. Αρ που ξέρει πώ θα νιώθουν εκείνη την ώρα οι άνθρωποι. <laughs> <laughs> Μα το πάρτι για να πα πρέπει να έχει διάθεση να διασκεδάσει. Ναι. Ε, μάλλον δεν, δεν υπάρχει. Ε, φυσικά. Άσε που... Που ναι. <laughs> Άσε που πρέπει να έχει διάθεση να περπατήσει, διότι είναι street. Άσε που πρέπει να έχει διάθεση τώρα δεν... ο κάθε πικραμένο όπου το, που θα σε βρίσκει δεν, εκεί. Δεν να, να, φαντα... να σε αγκαλιάσει, να σε φιλήσει. Δεν μπορώ να φανταστώ Νεοδημοκράτη που στα 50 χρόνια σε πάρτι για τη Νέα Δημοκρατία δεν κουστάλλε να πάει στη Ριγίλη. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Δηλαδή, δεν, δεν έχω τρει φαντασία, δεν ξέρω τι φταίει. Νομίζω ότι κάποιο δεν μπορεί να μην θέλει να δει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί γελά, Μπαν, εσύ, είναι. γιατί λε τον κόσμο ότι ε. γελάω. Ε. Δεν μπορώ να υποφεληθώ ότι είναι ραδιόφωνο και δεν είναι τηλεόραση. Μα τίποτα τέλο πάντων. Εντάξει. Πάπα, αυτή η διαφάνεια. Ε, 11 από τη μια πλευρά, 8 από την άλλη. Είχε πει ο Νικίτα, Ευακλεμάνη, ότι είναι καμιά τριανταριά ευρωβουλευτέ που. Έχουν Όταν σου είχα πει ότι είναι αγύριση. 20 και βάλε, περίμενε να το πει ο δηλαδή. Λέω για ένα, μια εκτίμηση συγκεκριμένη. Αν ορτά σε μένα, είχα πει πάνω από 25, αλλά δεν του έχω και Ωραία. <laughs> λοιπόν, άλλο θέμα. Θέλω να ακούσω. Ναι. Θέλω να ακούσω να λέει. Ε, ο Χάρης Δούκα εγγενίασε ένα εγγενια, εγγεαν, πώς το λέμε, εγγενιασμένο προέδου έργο. Ναι. Ε, ε. Πολύ χρήσιμο έργο, είναι αλήθεια, mm -hmm. γιατί μαζεύει τα σκουπίδια και τα κάνει κομπόστ. Πώ το λένε αυτό, Τα μαζεύει, εν πάση περιπτώσει, τα κάνει μικρότερη μάζα, να μπορούν μετά να πάνε παρακάτω. Τέλειο έργο. Το θυμόμουν, έλεγα, δεν το θυμάμαι καλά. Στην ηλικία μου τα έχω και τα χάνω. Θυμόμουν ότι το είχε γενιάσει λίγο πριν τι εκλογέ, τι δημοτικέ, ο πρώην Δήμαρχο, ο κύριος Μπακογιάννη. Σωστά θυμόμουν, γιατί χθε είδα τον κύριο, ε, πώ το λέμε αυτόν. Τον Χάρι δούκα, δούκα να πηγαίνει να το εγενιάζει, να πάει να δει αν δουλεύει σωστά το καταλαβαίνω. Να το εγενιάζει όμω, αφού το είχε εγενιάζει ο προηγούμενο. Μάλιστα, έστειλε και. Ο Κωνσταντζομπαγκογιάννη έστειλε και ένα βίντεο, μέσα στο Facebook ήταν τέλο πάντων η, Πού το η διαδικασία, στου δημοσιογράφου. Ένα Στους δημοσιογράφους Ένας Εμένα εξαυτόν... δεν μου το έστειλε. Καλά, στο κάνω μια πρόθεση, γιατί είσαι ένα Όχι, παράπονο. Όχι, είμαι περήφανο, το θυμήθηκα μόνο <laughs> <θέλω να> <laughs> <laughs> που <είχες ένα> παρά... <laughs> παράπονο. Ε, ναι, έβγαλε χθε ανακοίνωση και το είπε ότι είχε εγκαινιαστεί ένα χρόνο πριν, και μάλιστα έχει και αυτό το, το, το βίντεο από, την, από το Facebook που είχε τραβηχθεί όταν είχε εγκαινιαστεί. Τα εγκαινιασμένα, επαναγεννιαζόμενα έργα πάντως μπράβο δεν είναι πρωτοτυπία στην Ελλάδα. Όχι. Ναι. <laughs> Έτσι. Είναι πρωτότυπο με μια έννοια ότι τώρα επειδή ο Χάρη Δούκα έχει βρεθεί στο επίκεντρο μια κριτική. Χάρη Δούκα. Ο Χάρη Δούκα θα βγει στο Πασόκ. Εδώ είμαστε, αν μου το θυμηθεί, έχει χαρακτηριστικά κασελάκι. Τα πάει μια χαρά και αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο και το πηγαίνει έτσι. Λέω βάλε, ότι... βάλε να ακούσουμε έχει αυτό, παιδί. Σα ζητώ καθαρή εντολή για την νίκη. Τι το, ωραίο, το, τι... Το να τα ακούσουμε. τι ανδρεϊκό, τι τέλειο είναι. Βάλτο να τα ακούσουμε και μετά θα σου πω κι εγώ για το κομμάτι που αφορά την κριτική που γίνεται στο Χάρι Δούκα. Ε, είναι το νούμερο 9, Μαρία. Εγώ ζήτησα το νούμερο 5. Το νούμερο 5 ζήτησα. Ε, ε, ναι. Πρώτα το 5, μετά το 9. Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε και δείχνετε ότι το Πασόπι είναι εδώ ενωμένο δυνατό και θα νικήσουμε όπως στην Αθήνα, θα το κάνουμε και στη χώρα όλοι μαζί καθαρά και μπροστά και σας ζητώ καθαρή εντολή έτσι του Οκτώβρη για να κάνουμε τι το τομές και αντροπές καθαρή εντολή για τη νίκη Ε, τα <συσκλή> ε, <συσκλή> ε, <συσκλή> ε, ε, Ναι, ναι, να το πούμε όμως γιατί <συσκλή> Γιατί αφού υπάρχει αυτή η προεκλογική περίοδο και εγώ νομίζω ότι μπορεί και να υπάρχουν εκπλήξει μέχρι την Κυριακή. Εξάλλου είναι πολύ δύσκολε οι εκτιμήσει των δημοσκόπων όταν μιλάμε για σοκομματικέ εκλογέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Θέλει τεράστιο δείγμα. Κανένα δεν έχει πληρώσει τέτοιο Τώρα πράγμα. Τώρα κάνει πλάτε του δημοσκόπου. Όχι. Άμα καθε... είναι πολύ δύσκολο, μην το κάνουν. Κάθε άλλο. Εμά γιατί το κάνουν. Μα έχουν πρίξει τόσο θα πάρει ο θα πάρει ο άλλο. Άμα είναι πολύ δύσκολο, μα το πει. Επισημαίνω κάτι για να το μετράει και ο κόσμο και να το ακούει. Όπως πρέπει. Εντάξει. Η δημοσκόπηση που αφορά εκλογικό σώμα για κόμμα χρειάζεται δείγμα 10.000 ανθρώπων. Εσείς βλέπετε Έλα και ρε, ακούτε δημοσκόπηση. χρειάζεται 10.000. 10 Τίποτα δεν χρειάζεται 10.000. Με 1.500 τα βγάζεις όλα. Ε, να σου πω ένα παραδειγματάκι, αν θέλει. Δια... Κοίτα, θα με πάει πάλι αλλού. Όχι, σε... ε, ε, τίποτα θα πάει έχεις πάλι. Έχει γίνει ο παδό ε, του ας. Δημήτρη Μαύρου και σε καταγγέλλω γι' αυτό, δεν. Ε, ό,τι και να πει είναι μια γνωστή προβοκάτσια. Λέω ότι αν έχει χίλια άτομα και το Πασόκ παίρνει 14%, έχεις 140 άτομα τα οποία σου λένε. Πώ γίνονται οι δημοσκοπήσει, Γιώργη. ξέρω καλά πως γίνονται ναι. οι δημοσκοπήσει, γιατί και εσύ τι έχει πληρώσει στο παρελθόν ω διευθυντή μέσων. Και Αλλά εγώ επίση. ξέρω, ναι, ναι, ναι, ναι, ξέρω πολύ καλά και γι' αυτό και είχα και πάρα πολλέ αντιρρήσει. Έχει βρεθεί λοιπόν στο επίκεντρο μια κριτική ο κ. Δούκα σε σχέση με το αν είναι καλός κακός κακό δήμαρχο. Και γι' αυτό σου να παίξει το 9. Και προφανώ γι' αυτό πήγε και Σε το εγκαινιερμένο <laughs> Εσεί είστε ευχαριστημένοι με ό,τι έχετε κάνει στο Δήμο, στου διότι... 8-9 από του μήνε. Ναι, μισό λεπτό. Βεβαίω. Κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα σήμερα να ε, πάμε καιρό να ξεκινήσει επιτέλου ο σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι έργο σπουδαίο. Έχει ξεκινήσει εδώ και τρει δημαρχικέ θητείε. Ολοκληρώνεται με εμά και ουσιαστικά συμπυκνώνουμε, συμπιέζουμε πάρα πολύ τα απορρίμματα στο 50%. Άρα, που τη συμφορίζουμε την κίνηση με τα απορρίμματα σε όλη την Ούτε πόλη και μειώνουμε τη ρύπανση. είναι στα σύνορά μα με το Εγάλαιο. Εντυχώ λοιπόν... που το έπαιξε, γιατί yeah. λέει ότι έχει ξεκινήσει αυτό... τρει διαμαρχιακέ θητείε. Του και... κάλεσε του δημάρχου, του τρει προηγούμενου, να το... είναι εκεί. Να... Ε, δεν το έχω, δεν το ξέρω, Έμα... δεν μπορώ να σου το πω. Λέω όμω ότι θεωρώ. ήταν πολύ καλό, πολύ θεωρώ, θεωρώ, ρε yeah. παιδί μου, ότι όταν του λένε, ξέρει κάτι, τα παράτησε αυτό, δεν είσαι δήμαρχο κτλ., αντιλαμβάνεται από εκεί είναι αδύναμο. Τέλο πάντων, α πούμε ότι. Είναι το μαλακό υπογάστριο του κυρίου Δούκα αυτό, να του κάνουν κριτική για το Δήμο. Ε, βγαίνει και σου λέει, κοιτά δες τα έχω κάνει μια χαρά. Έτσι, ή σε μια πρόσφατη συνέντευξη που μου παραχώρησα. Ε, είχε πει ότι έχουν ξεκινήσει ένα έργο δέντρο και είναι πολύ περήφανο γι' αυτό και θα φτιάξει και ένα mini forest και πάει λέγοντας. Ναι, ναι, και τι okay. προάλλε μα κάλεσε yeah. να πάει να δούμε που θα βάλει 20 δεντράκια στο Άλσο Παγκρατίου. Εν από το Παγκράτι έχει να περάσει. Ε, Είδε πριν, πριν βγει δήμαρχο, αν είχε περάσει ποτέ. Πόσο είπε Όχι, μα δεν, δεν περνάει από το Παγκράτι. Το Παγκράτι έχει εξελιχθεί. Πάει από το κακό στο χειρότερο. Μία από τι ομορφότερε πάει από το κακό στο χειρότερο. Και δεν καταλαβαίνω και κάτι. Τώρα, μην μη με εκνευρίζει πρωί-πρωί. Εγώ δεν έκανα την εκνευρίζει. Σε, σε παρακαλώ πολύ, Γιώργο Χουδαλάκη. Μου λοιπόν, είπε και μπράβο που έπαιξα το ηχητικό. <laughs> ναι, λέω, δεν είναι δυνατόν από τη μια εφορία. Τώρα έρχεται να πληρώσουμε και το χαράτσι. Από τη μια εφορία να λέει σε μια συνοικία, οποιαδήποτε, Ό, ανέβηκαν οι αντικειμενικέ τιμέ. Γιατί ανέβηκαν οι αντικειμενικέ mm. τιμέ, Διότι πάει πολύ καλά αυτή η συνοικία. Θέλει ο κόσμο να έρθει να μείνει εδώ. Και από την άλλη, επειδή ο κόσμο θέλει να, είναι, να έρθει εκεί. Και μου ανεβέζει εμένα την τιμή τη αντικειμενική. Άρα και το φόρο που πληρώνω. Χωρί άλλο λόγο. Αυτά λέτε, κάνει ο Δουκά. Όχι, αυτά τα κάνει γενικώ το καθεστώ <laughs> μέσα στο οποίο ζούμε. Ακούω αντικειμενικέ τιμέ. Δεν τον κάνω. στιγμή η συνοικία αυτή λοιπόν που ήταν μια χαρά και ζούσαμε όλοι ευτυχισμένοι εκεί. Μέχρι πότε εμπαθάνουμε. Μπορεί να πληρώνουμε πάρα πολλού φόρου. Αρχίζουν, έρχονται. Καφενεία που καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια. Ε, μαγαζιά που πουλάνε διάφορα λέει τρόφιμα ωραία πράγματα Κάτσε, ρε, φίλε, γιατί... έλα να φας ε, κάτω από τριαντάρικο το κεφάλι δεν πέφτει τίποτα σου, χάνονται, χάνονται οι συνοικίες αυτές ερώτηση γίνονται να κάνω... busy να συνοικίες ερώτηση. γιατί μιλάς ας πούμε ναι, ναι, ως... ναι, όχι δεν τελείως γνίσος, όμως γνίσος έρχονται οι γιατί... άλλοι έρχονται κατά τις 9 που θέλουν να πιούν το ποτάκι τους 10-11 η ώρα 12 ε, φωνάζουνε, πίνουνε και τα λοιπά πάει ωραία συνοικία Μένει η αντικειμενική η αξία Επί της οποίας θα πληρώσω εγώ το χαράτσι ψηλά Ολοκληρώσατε Δεν ολοκλήρωσα ολοκληρώσω ποτέ με αυτό το ζήτημα είναι, εγώ, Διότι εγώ, α... το δεν έχει περάσει από το, δρόμο, από το δρόμο μου Περνάνε μόνο προλάβω, τα παιδιά είναι. της Δίας Καλά να είναι Περνάνε εκεί, κοιτάζουν λίγο Διότι όλοι αυτοί που μετακινούνται προ τι ωραίε συνοικίε, του ακολουθεί και το έγκλημα. Η τα ναρκωτικά. Ακούω, το, τι, είναι τι Οι κλέφτε, τα κλεφτρόνια, όλα του ακολουθούν. Το όπου τελευταίου. πηγαίνουν για να του κλέψουν, για να του πουλήσουν ναρκωτικά. Και έρχονται όλοι μαζί στι συνοικίε. Και πάνε οι ωραίε συνοικίε. Ο, ο Δούκα δεν περνάει μόνον. Αυτά όλα που περιγράφει, συνέβησαν τον τελευταίο χρόνο στο Παγκράτη. Όχι, οι συνέβησαν, ευχαριστώ. συμβαίνουν σταδιακά. Ε, Προφανώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άνοιξε την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, το μεγαλύτερο εντό καταστήματο Public Apple Shop στον πρώτο ρόφο του Public Συντάγματο. Το καινούργιο Apple Shop είναι πλήρω εξοπλισμένο με όλα τα αγαπημένα προϊόντα τη Apple, από iPhone και iPad, MacBook, iMac, Apple Watch και AirPods, καθώ και το πιο hot access με τη νέα σειρά iPhone 16 να είναι το μεγάλο highlight του οικοσυστήματος. Αν θέλει και εσύ να την εμπειρία Apple στο Plus, επισκέπτε το κατάστημα Public στο Σύνταγμα. Εννοώ ρίσκασες έτσι κατευθείαν τη σαγούλη; Όχι, κατάλαβα αυτό το περίεργο bit bit okay. το του κάνει; Οκιμήσεις. Και δεν είχε του Όλες αυτό το τραγούδι Νομίζω ότι στρώνω χαλιά Στρώνω ε, ναι. χαλιά Λοιπόν, ωραία τα λέει Πολύ μουσική, πολύ ωραία Σ' αρέσει η εγγλέζικη μουσική Εντάξει, μια από τις καλύτερες σκηνές στον κόσμο ωραία. Μπορώ να σου πω πάντω ότι αν ψάχνεις για δουλειά Για την επόμενη θέση εργασίας σου και αν, από την άλλη μεριά, ψάχνετε το ιδιωτικό ταλέντο, να στελεχώσετε την επιχείρησή σα, Runstad. Αυτή θα σα βοηθήσει να βρείτε αυτό που ταιριάζει. 25 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά. Έχει υποστηρίξει 49.000 και βάλει υποψηφίου να βρουν την επόμενη θέση εργασία του. Πάνω από 3.000 εταιρείε να αποκτήσουν τα ταλέντα που ψάχνουν. www.randstad.gr. Ανακαλύψτε 600 θέσει εργασία σε 18 ειδικότητε και υπηρεσίε ανθρώπινου δυναμικού για την επιχείρησή σα. Τώρα, με την άδειά σου, να φύγουμε λίγο από το πολιτικό σκηνικό, αν και έχει πολύ πράγμα. Γιατί, εντάξει, ναι, μουρκέ το βαρέθηκα κι εγώ. Είμαστε πολύ κοντά σε εκλογέ. Την Κυριακή είναι ο πρώτο γύρο τη. Ε... Τρίτη μέρα ανεβαίνει το WTI, το Αμερικάνικο Αργό. Το Brent έχει πάει από τα 70 στα 75. Συμφωνεί, Ακούω εκτιμήσει. Μάλιστα το πρωί άκουσα τον κύριο Πετράκη, τον οποίο κι εγώ εκτιμώ ω οικονομολόγο. Τον άκουσα στον Νίκο τη να λέει τα 110, λέει 100 Στα 110 θα πάει. Αν γίνει η στραβή. Κοίτα, ήδη φαίνεται να υπάρχει κάποια επίπτωση. Ναι, αλλά έτσι, τα 75 ναι. δεν τον άκουσα εγώ τον Παναγιώτη, αλλά. Ε, Πετράκι. Σόρια ε, το λέω Παναγιώτη, διότι γνωρίζω ότι ε, είναι 80, 81. Δεν είναι <laughs> κακό <laughs> ότι οι άνθρωποι, <laughs> οι άνθρωποι. έχουν μια οικειότητα και μια άνεση <laughs> ναι, ναι, μεταξύ του. Είναι Ούτε σημαίνει τίποτα παραπάνω. Πάντω είναι πάρα αυτό. πολλά όπω αντιλαμβάνεσαι. Διότι είδαμε και πάθαμε να, να βλέπει τη βενζίνη να έχει ένα 6 ή ένα 7. Έτσι, αν και κάποιο είπε, έβαλε ένα 90, γιατί δεν ναι, έβαλε σούπερ προφανώ. Έβα, όχι, εγώ έβαλα εχθέ. Τι, πότε ήταν. Συγγνώμη τώρα, το έχω, έχω μπερδευτεί. Την Τρίτη, ένα 789. Ναι, ναι, ή ένα 7 ή ένα 6, κάτι τέτοιο. Ένα 789, δηλαδή ένα 8 ήταν. Από τι ουσίε, ένα 6 εξαρτάται. Και δεν είναι 95. Άγα ε, ναι, πα το μηχάνημά σου και βάζει ε, ό,τι βρει πιο ακριβό εκεί. Καλά. Νομίζω ότι βάζει το καλύτερο επειδή βάζει το πιο ακριβό. Είναι, ε, δεν αλλάζω ποτέ προσπαθώ να βάζω πάντα στο ίδιο βενζινάδι. Αυτό είναι πολύ σοφό. Ναι. Αν έχεις τσεκάρει ότι από εκεί δεν χαλάει, ας πούμε, το μηχάνημα που λες εσύ. Ναι. Είναι Λτάξε. πάρα πολύ σοφό. Στο μεταξύ και ο καφές για τον οποίο συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες και φαίνεται ότι ήδη τον έχουν ανεβάσει ορισμένοι. Όσοι έχουν κίνηση, τσακ, τον ανέβασαν λίγο. Είναι στα 240, ε, είναι στα 250 εκεί που κοιτάζω εγώ το, το νούμερο. Υπάρχουν πολύ καφέδες βέβαια. Mm -hmm. ε, ήταν 240 το 2022 Το 2011 ήταν πάλι 250 mm -hmm. Έτσι. Αυτά τα λέω για να συζητήσουμε Γιατί πώς... η τιμή της βενζίνης Ο Νίκος μα ακούει ο Νίκος Τραβελάκης ε, Λέει ο Πετράκης είπε ότι θα ξεπεράσει τα 210 η βενζίνη Δηλαδή θα πάμε σε εκείνες τις εποχές Που γίνεται λίγο τις τρίλες Τα 110 δολάριο το βαρέλι ε, είναι ανεκτήμηση για το. Yeah, δεν αντέχω πάλι τη συζήτηση. Θα σου το τελειώσω ah, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. <laughs> και μια από τι πιο σημαντικέ επισημάνσει του Πετράκη και καλά, κανονικό που μου το θυμίζει, γιατί έμεινα και εγώ στην τιμή, είναι ότι θα κρατήσει πολύ. Εάν γίνει στραβή, δηλαδή, θα κρατήσει πολύ καιρό αυτό που λέγαμε ενεργειακή κρίση παλιότερα. Θυμάσαι που είχαν αλλάξει μέχρι και οι κινητήρε των αυτοκινήτων. Η πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση ξεκίνησε πάλι με συγκρούσει στη Μέση Ανατολή. Yeah. Ε, Α το κρατήσουμε γιατί. Μάλλον ήταν η πρώτη φορά που έγινε τόσο πολύ ίδια σύνδεση. Οι άραδε τότε πήγανε τη βενζίνη στο Θεό και ξεκίνησε στη δεκαετία του 70 μια τεράστια κρίση. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου Θέλω πω. Θέλω να σου πω εγώ κάτι γιατί δεν το αφήσαμε λιγάκι σε κρεμότητα την ώρα που συζητάγαμε για τα TikTok και τι πλατφόρνε και όλα τα σχετικά. Είναι αυτά που είναι. Είναι όμω και η οικογένεια που παίζει το ρόλο τη. Εμένα Βεβαίως. με εξέπληξε. Πολύ αρνητικά, η δήλωση του πατέρα του 10ού θύμα του Καλικιδικής, που είπε ο άνθρωπος ότι όχι μόνο δεν πήρα να μας ζητήσουν συγγνώμη, αλλά μας απειλήσαν κιόλας. Μόλι το είδω τριλάβησα, τι να κάνω. Καταξία πήγα στην ουθνωμία, δεν ξέρω τι να κάνω. Και οι άλλοι τραβούσανε βίνδια και γελούσανε. Ήρω το παιδί μου, πήγαν στο ιασό. Κάθε τέτοια στην αστυνομία ήταν να Εάν είχατε μπροστά τους των άλλων παιδιών. Ποιά, τι θα ε, μια από πάνω. είναι γιατί μου το κάνεις αυτό, Γιατί με στην Είναι γυναίκα μου έξω, μεταπαρώ, περιμένει και τα άλλα αυτά κάτι, και Δηλαδή, τι κάνει ακριβώ πούμε, ε, Το παιδί σου έκανε κάτι κακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το παιδί σου έκανε κάτι κακό. Πώ θα το οριοθετήσει, Πώ θα το μαζέψει, Απειλώντα τον άλλο γιατί κατήγγειλε το κακό που του κάναν κανα, στο δικό του παιδί, τα το δικά σου παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Και για να μην μπήξουμε στα ηχογραφημένα μαράκι, άκουγα και προχθέ τον άλλο. Τον άκουσα που είχε με τη φαλτσέτα ξερίσει το πιτσερικά. Ναι. Βγήκε ο μπαμπάς και είπε: Έκανε πλάκα, μου, εντάξει. Και η φαλτσέτα ήτανε, είχε ξεχασμένη στην τσάντα. Έτσι θα τα μαζέψεις τα παιδιά Ναι δεν μπορείτε να τα μαζέψεις ποτέ Διότι δεν έχει εμπεδώσει ο πατέρας αυτός Ο άλλος, ο παράλλος Δεν έχει εμπεδώσει και δεν λέει στο παιδί του Ο πατέρας, η μητέρα Όποιος είναι μαζί του Ότι όποιος σηκώνει χέρι Έχει άδικο Η αρχή είναι εξαιρετικά άπλη Σήκωσε χέρι, έχει άδικο Αυτό πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά Ναι έτσι, όχι μόνο τα παιδιά, βέβαια Υπάρχουν και οι μεγάλοι. Υπάρχουν και κάποιε που λέω πώ τα κρατά τα χέρια στα τα ρημάδια. <laughs> αλλά... ε, εντάξει, και Έτσι μπορεί πρέπει. να το λε. Και εγώ το έλεγα παλιά. Θα σου πω πότε μου κόπτει ο τσαμπουκά τώρα. Μια που mm. το έφερε σε συζήτηση. Mm. Εγώ έφυγα ντράκι από εδώ mm. και πήγα. Πλακωνόμασταν στη γειτονιά. Μια χαρά ήμουν τότε. Βεβαίω και πάω στη Γαλλία. Και μια μέρα εκεί που πήγαμε βόλτα, να είναι καλά τα παιδιά, με υποδέχτηκαν με ανοιχτέ αγκάλε. Που δεν είναι εύκολο οι Γάλλοι να το κάνουν αυτό. Μπήκα επομένω σε μια παρέα, mm -hmm. βρήκα αμέσω δηλαδή ένα κέλυφο. Μου δίνει μια φορά, μου σε ρωτήσω κάτι, αλλά ολοκλήρωσα. Ναι, και μια μέρα κάναμε μια βόλτα. Μα την πέφτουν κάποιοι άλλοι. Γιατί αυτά mm. γίνονται παντού. Μα την πέφτουνε. Και εγώ πάω κατευθείαν να πλακωθώ. Με παίρνουν την επόμενη μέρα η παρέα, δικιά μου. Mm -hmm. Και μου λένε, Άκου να, να δει, δεν θα πλακώνεσαι. Γιατί όταν πλακώνεσαι, δεν ξέρει πού θα σταματήσει, δεν ξέρει τι κουβαλάει ο άλλο, δεν ξέρει πού θα μπλέξουμε. Η αρχή αυτή τη παρέα είναι δεν μπλακωνόμαστε, δεν σηκώνουμε χέρι. Ή θα τη και θα είσαι πανζήμα, ή αλλιώ να βρει άλλη παρέα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τελείωσε η ιστορία, μην... το κατάλαβα. Εντάξει, μια χαρά. Δεν το ξανάκανα ποτέ. Πότε... Ε, η ερώτηση μου Έκανα εξής. κάτι βλακίε όταν γύρισα στην Ελλάδα, αλλά τέσσερα. Για λίγο. Βεβαίω η Γαλλία και την εποχή που λέει εσύ ήταν μια απολύτω κοσμοπολιτική χώρα. Απόδειξη είναι ότι πολλοί Έλληνε τρομερή καριέρα εκεί πέρα και ήταν και Superstar. Και. Ε, είχαμε την ε, Μούσχορη να σκίζει, α πούμε, να θυμάμαι καλά, είχαν και ρεκόρ δίσκον. Αυτά φορά, είχαν ήδη συμβεί. Όχι, ναι. ξέρω εγώ, ο Ντέμι επίση. Ακόμα και τα Ο, ο φίλο μου, ο Λάρη, ο, ο Λαυρέτης, Στη Γαλλία ήταν. Ε, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν είχε δεχτεί εσύ ποτέ κάποιο τύπου ρα, ρατσισμό. Γιατί πολλέ φορέ το παρακολουθώ κυρίω από τα δελτία ειδήσεων που μιλάνε οι πρωταγωνιστέ. Καταλαβαίνει ότι. Ε, είναι από κάποια άλλη χώρα. Τέλο πάντων. Ε, μιλάνε με μια. Έχουν μια προφορά στα ελληνικά. Κακά τα λέει τα ελληνικά του. Δεν, δεν είναι κακά τα ελληνικά του. Λέω απλώ ότι μαρτυράει, ναι. προφοράει. Σε... Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να πει εγώ κάποιε φορέ. Δηλαδή ένα ένας Γάλλος που θα μείνει στην Ελλάδα 25 χρόνια και θα μιλάει τα ελληνικά πολύ καλά. Δεν θα τον καταλάβω εγώ ότι είναι Γάλλο. Προφανώ. Ε, ε, Ιδίω και... άμα <laughs> είναι Γάλλο. Οι Γάλλοι δεν έχουν ποτέ την προφορά. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το αν βλέπουμε να υπάρχει και μια ομαδοποίηση. Άκουγα στα TikTok των πιτσερικάδων με αφορμή τον ξυλοδαρμό τη 14χρονη. Ε, λέει Άλλη, τεπελαίνει γκάγκ. Τι τεπελαίνει γκάγκ, παιδιά. Θα πούν τα παιδιά διάφορα όπω είπανε ότι. Η, ότι ότι αυτή που έφαγε το ξύλο είχε προκαλέσει προηγουμένω. Ο καθένα τα λέει και κάτι. Εμένα Εγώ με φοβίζει... νομίζω ότι κάτι και γι' αυτό το ρωτάω. Με, φοβ, με φοβίζει να φοβίζει να πάει σε φάση που να έχει. Να μην είναι ότι τσακωνόμαστε για τον όμορφο τη παρέα. Η, για την Τα όμορφη αξίζει της αξίζει παρέας αλλά για για για γιατί Είπαμε, εμείς είμαστε από εδώ και εσείς είστε αξίζει από αξίζει εκεί Ξέρετε, καμιά φορά κάτι ξεκινάει και αν δεν δεις εγκαίρος που μπορεί να καταλήξει ε, μπορεί από ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε να γίνει ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα αντιμετωπίσουμε και αυτό είναι πολύ χειρότερο να αποκτήσει τέτοιου είδου ομαδοποιήσει η εφηβική παραβατικότητα που έγινε βία και εξελίσσεται σε εγκληματικότητα. Oh, love, be, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας είναι η Ρέιμπο, γοητε και αν κλείσει. Έλα λαμπάμπι, πε να πιέσει λίγο νεράκι. Ε, μα, λίγο νεράκι από το δηλαδή, ότι είναι μπάμπι, από το πρωτοβοριακό ψυχτή αφή είναι μπάμπι. Θα καταλάβει τη διαφορά αν πιει άλλο νερό μπάμπι, γιατί αυτό είναι φιλτραρισμένο. Μόλι ο φίλτρο Ανθράκα. Και βεβαίω ο μπάμπι έχει την πολυτέλεια, τη φόρμ και το νερά η λόγω ηλικία. Ε, το θέλει πάντα κρύο. Εγώ ας πούμε, το παίρνω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και αυτή είναι μια δυνατότητα που έχετε με τον επιτραπέζιο ψυχτή αφήση Rebow να δίνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντο ζεστό ή κρύο, να είναι φιλτραρισμένο, να αποφεύγετε τα πλαστικά μπουκάλια που επίση είναι καλό και είναι και ωραίο design. το πραγματάκι εύκολο στην τοποθέτηση. 811-3434-34. Για περισσότερα. Και επειδή όλα αυτά που λέμε για το νερό μου θυμίζουν την κλιματική αλλαγή και τα φυσικά φαινόμενα, η Ελλάδα. Ε, έχει τη δυνατότητα ασφάλιση κατοικίας, ασφάλεια, δηλαδή εθνική ασφαλιστική με 15% έκπτωση σε κάθε νέο ετήσιο συμβόλαιο και μείωση στον έμφυο που προβλέπετε, πρόγραμμα ασφάλισης που να ταιριάζει στις ανάγκες σας με πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα, δωρεάν υπηρεσία επίγουσας τεχνικής βοήθειας και μέχρι 40 καλύψει στο εθνική ασφαλιστική. Μία λέξη.gr. Είναι αυτό που λέει, αν έχεις ένα χάρισμα να το εκμεταλλευτείς όσο περισσότερο μπορείς. Μπορεί να είσαι καρατερίστας και να γίνεσαι πρωταγωνιστής. Μπορεί να είσαι ένα πρόσωπο και να γίνεσαι μια εικόνα. Κάτι τέτοιο ήταν και ο Χατζηχρίστος, ο οποίος έφυγε μια τέτοια μέρα πριν από 23 χρόνια το 2001. Μικρό, μικρό, μικρό κι κάψα μου μιγάλι, Λέω ότι μια αναπαντριπτώ Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ Του αναβάλω πάλι Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνου ένδικα Τα λιρά ένδικα Μη τις κρατήσεις δέχα Δε φτάνουνε για παρτί μου Κι θέλουν και γυναίκα Δε φτάνουνε για Διαχρονικό, έτσι. Ακούσπα. Δεν, φτάνουν, πολύ όμως, δεν ναι. φτάνουν τα φράγκα και τα λοιπά. Και θέλω και γυναίκα λέει. <laughs> <laughs> ναι, να τα λέμε. έχω <laughs> σχετικό θέμα έτοιμο. Από, από, κάπου, από κάπου ξεκινάει το δημογραφικό, <laughs> <laughs> <laughs> <Έχει σχετικό> θέλω <θέμα. laughs> Έχει σχετικό θέμα. Ένα απαντήσω στην Αγγελική που ρωτάει για τα δύο διαστατική οδού. Είναι, αν θυμάμαι καλά, η μείωση από τι 6 του μηνός πριν να είναι Κυριακή. Κάπου τώρα αυτέ τι μέρες Είναι την Κυριακή των εκλογών του Πασόκινου. Ναι, για να πάνε οι Πασόκ. Δεν <laughs> ξέρω. <laughs> <laughs> Εκεί ξέρεις λέει ότι τελικώς μπορεί και να κρυθεί η εκλογή του αρχηγού ανάλογα με την συμμετοχή, από το πόσος κόσμος θα πάει. Mm. Μια που το είπα και αυτό, να πω ότι σήμερα περιμέναμε το βίντεο με την ανακοίνωση προς... <Τι> της υποψηφιότητας του προέδρου εκτό του πρωινότητα, <Τι> <,τι... Τι> του Κασελάκη. Ε, καλά, στις 7 το πρωί το περίμενες. Όχι, γιατί μαθαίνω ότι μάλλον πάει αύριο. Α, εντάξει, εγώ... Και βλέπουμε. <Τι> Βραδάκι, να, να σουρουπώσει κλεί, ναι. λίγο, γίνει λίγο, να γλυκάνουν τα πράγματα. Έχει γίνει λίγο, ξέρει, δηλαδή ξεκινά. Τη δηλαδή, Δευτέρα θα. την Τρίτη, Τετάρτη, Μπέντιμα. εντάξει, οκ. Πάντω για αύριο λένε. Καλά, ναι. καλά Το είπε ναι. με κάποιο τρόπο και η κυρία Τζάκρη. Ξέρει τι έπατε εσύ τώρα, Επειδή χθε μίλαγε με τη Διαμαντοπούλου, η οποία είναι κανονική πολιτικό, είναι από αυτού που θεωρούν ότι αν δεν σου απαντήσει με σοβαρότητα, με επιχειρήματα. Να σου δώσει ένα παράδειγμα. Κάτι δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά τη και πρέπει να κρυφτεί. Αυτό δεν είναι πλέον τη μόδα. Πρέπει να τη πει τι τόπε θες που την είχε εκεί μια ώρα. Όχι. Δεν θέλω να είμαι τη μόδα. Και επίση θέλω να πω ότι δεν θα κάνω τώρα κριτική. Θα φιλοξενήσω έναν άνθρωπο όπω κάνει τι περισσότερε φορέ. Αν έχουμε κάνει κάποιο σχόλιο την ώρα που είναι εκεί. Και επίση εγώ τη θεώρησα υποχρέωση σε αυτή τη μικρή μου τηλεοπτική παρουσία. Να του φιλοξενήσω όλου. Και αποδέχτηκαν όλη την πρόσκληση. Οπότε μα μια χαρά. Είπε ότι κάτι όμω να μου πει που είναι διαφορετικό. Θα σου το πω, και... αλλά θα ήθελα να ακούσουμε και κάτι από αυτά Α, που δε, είπατε. Όχι, δεν ξέρω, τώρα. Εντάξει. Όχι. Okay. <laughs> Έλα, <laughs> παιδί μου, βάλει το τώρα, μην τον ακούσει. Στα μάτια των πολλών, ανήκεται σε αυτό που θα λέγαμε εξυγχρονιστικό πασόκ. Εσεί πώς αυτό προσδιορίζεστε, Εάν θέλετε να προσδιοριστώ, είναι αυτό που κάνω τα τελευταία 12 χρόνια. Δηλαδή. Είμαι στη Σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα. Εγώ λοιπόν δουλεύω εδώ και 12 χρόνια πάνω στις ε, πολιτικές που αφορούν τη νέα εποχή, δηλαδή την τεχνητική νοημοσύνη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πολυβαλλοντική κρίση. Είναι λοιπόν αυτή η δική μου πολιτική δαυτότητα και θεωρώ ότι αυτό που φέρνω και αυτό που καταθέτω είναι ουσιαστικά η ατζέντα του 21ου αιώνα. Αυτά λοιπόν αυτό που ήθελα να σου πω, ωραία στα είπε. Εγώ... Δεν ξέρω, ε, εμένα μου αρέσει είναι... να ακούω τέτοιους αυτές ανθρώπους Αυτές οι ερωτήσεις κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται κιόλας ναι, τώρα, τώρα, θέλει... ναι. Τι είσαι ρε παιδί μου ή τι... πιστεύεις ότι είσαι Πώς παρουσιάζεται ένα αυτός τώρα, ε, ναι, Ά, ναι, ναι το λέω τώρα... αυτό γιατί ανεξαρτήτως Θα αποφασίσουν όσοι πάνε να ψηφίσουν προφανώς Αλλά ε, άνθρωποι Εγώ την παρακολουθώ την Διαματοπούλ Πάρα πολλά χρόνια Από τότε που ξεκίνησε δηλαδή Κατέβηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε να δουλεύει είναι ένα είναι άνθρωπο πολύ οργανωμένο. Ένα άνθρωπο από αυτού που χρειάζεσαι να έχει σε κυβερνητικέ θέσει. Λοιπόν, άλλο ήθελα να σου πω. Επειδή είχαμε μια κουβέντα τι προάλλε με την έρευνα οικογενειακών προπολογισμών, κάθισε ένα μελετητή, εκεί δεν την έχω διαβάσει ολόκληρη τη μελέτη, του κοιτάζω την δημοσιογραφική παρουσίαση ε, και βρήκε το εξή. Εκεί στο Κέπε το ε, έκανε. Θα τη διαβάσω ολόκληρη όμω. Έχω αυτή τη μανία να τα διαβάζω. Λοιπόν, 4 στα 10 νοικοκυριά. Ξοδεύουν περισσότερα από το ετήσιο καθαρό εισόδημά του και τα περισσότερα από αυτά είναι. και μην βιαστεί να σχολιάσει. Μονογονεϊκέ οικογένειε και φτωχά νοικοκυριά. Θυμάσαι που είχαμε την τέτοια ότι έβγαζε η έρευνα Οικογενειακών Προπολογισμών ένα ποσό ότι ξοδεύουμε, κατά μέσο όρο βεβαίω, το οποίο σου φάνηκε μεγάλο. Εδώ γιατί συμβαίνει αυτό, Για τον απλό λόγο ότι αλλιώ δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Δηλαδή, αυτά τα νοικοκυριά νοικοκυριά τέλο πάντων, mm. τα φτωχά νοικοκυριά, οι οικογένειε που έχουν ένα γονιό, δεν βγαίνουν. Άρα από κάπου πρέπει να βρουν χρήματα. Η μία εύκολη απάντηση είναι να τα βρίσκουν από τη μαύρη αγορά. Δεν είναι. Αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Όχι, νομίζω ότι αυτό που κρατάει αυτέ τι οικογένειε και του ανθρώπου που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Και εγώ θα πω και μπράβο και εδώ ξαντ' ο είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν οικογένειε. Μπράβο. Κάποιος, υπάρχουν οικογένειε. Κάποιο βάζει λεφτά. Έχουμε μία μνημονιακή εμπειρία 10 ετών και καταλάβαμε όλοι ότι αν μείναμε όρθιοι. Οι περισσότεροι από εμά, προφανώ το μνημόνιο δεν χτύπησε με τον ίδιο τρόπο όλο τον κόσμο, αλλά. Ε, ήταν ότι είμαστε ο ένα με τον άλλο. Ότι ο πατέρα με το γιο, η μάνα με την κόρη και όλα τα άλλα σχετικά, ήμασταν εκεί. Ο ένα για τον άλλο. Ναι, τώρα αυτό εδώ που κάθεσε ο ερευνητή του και βρήκε και άλλα πράγματα, λέει ότι οι κοκυγιά που εμφανίζουν ως κύρια πηγή εισοδήματος του στα επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα και βοηθήματα του κράτους δαπανούν τελικά, η τελική τους δαπάνη δηλαδή αυτά με τα οποία ζουν πάνω από τα διπλάσια του εισοδήματος που εμφανίζουν 131 και 170% αντίστοιχα γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολο πράγμα, δεν χρειάζεται συνθήματα χρειάζεται τα κάθεις να ψάνει τα νούμερα, να βλέπεις πως ζει ο κόσμος τι κάνει, συνθήματα, γιατί επικρατούν και στη δικιά μα τη δουλειά είναι και εύκολα τα συνθήματα. Έλα. Είναι ενδιαφέροντα λοιπόν αυτή η τη δουλειά, τη διαβάζω και ολόκληρη, θα επανέλθω. Να πω και κάτι ακόμη, γιατί έχουμε διαγωνισμό, ε, γιατί ο οποίο τρέχει μέχρι τη Δευτέρα. έτσι Είναι τριήμερο στα χανιά. Car Motion, η μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίε αυτοκινήτου χωρί κάρτα. Χωρί εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια στην Ελλάδα και σε 14 άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ένα τυχερό ζευγάρι, τριήμερο στα χανιά. Πήγαμε με την Anaclines, δύο στρώματα profile της GrecoStrom. Ε, κλιματιστικό μόρις Terra wifi 9000 BTU α3+. Πέντε διπλά εισιτήρια από τον πυρεά για Κρήτη με επιστροφή, δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο μαζί σας. Η Anacline κάθε κάθε μέρα προς τα Χανιά και το Ηράκλειο ανεκ.gr Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα εσείς πρέπει να μπείτε στο realplayer.gr να βρείτε το διαγωνισμό φάτσα κάρτα είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να κερδίσετε Κινηματογραφικά θα κλείσουμε mm. Μια από τις πιο όμορφες ελληνικές ταινίες σάγγιζε πραγματικά το 1983 κάνει «Ρεμιέρα». <Ρεμπέτικο> Είναι το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. <Ρεμπέτικο> Κάθε φορά που ανοίγει δρόμο στη ζωή Μην περιμένεις να σε βρει το μέσονύχτη Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα απλώνεται να δείχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα απλώνεται να δείχτη. Στα βροχιά του πιαστείς Κανεί δε θα μπορέσει να σε βγάλει Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής Κι αν είσαι τυχερός ξέκινα πάλι Ακολουθεί ο Νίκος Χατζη Καλά να μας τα βρε θα έρθουμε να κλείσουμε την εβδομάδα και κρατήστε και αυτό, μια κατερίνα Κατερίνας Βόγου μου άρεσε πάρα πολύ. Το τρελοκόριστο του ελληνικού κινηματογράφου ήταν βασικά μια πίτρια και έφυγε μια τέτοια μέρα. Οι ρίζες είναι για να βγάζουμε κλαδιά, όχι να επιστρέφουμε σε αυτές. Να είστε καλά, να περνάτε ωραία και αύριο πάλι πρώτο ο Θεός, θα είμαστε μαζί.